Δοχείο η αγκαλιά μου Για καμικάζι εραστές και έχει φρικάρει η σπιτό νοικοκύρα μου, Με μένα και τους εμπριστές να ένα πόνο στην κοιλιά μου Την νιώθω να εγκυμονεί Θα απλώσω στην ταράτσα τα άντερα μου Με μανταλάκια χιαστεί Τα έρμα φρόντι τα μωρά μου Η πρώτη τραβεστή Αμέσως τώρα ξεκινάει η Αστρική Πύλη. Καλησπέρα σε όλους. <Το> λοιπόν, α, αυτή η Αστρική Πύλη είναι η πρώτη εκπομπή για το χειμώνα... Για να δω, ακούγομαι. Α, Ακούγομαι μια χαρά, κατά είχε πάει το μικροφωνάκι. Είναι η πρώτη αστρική πύλη του χειμώνα και ερχόμαστε να ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα εδώ στον Νατλάντις FM. Οπότε προσδεθείτε, η αστρική πύλη είναι έτοιμη να ανοίξει. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας.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 Καλησπέρα και πάλι Καλησπέρα Είναι, πέμπτη, είναι Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου Είναι 5 Δεκεμβρίου Και Καλά, είναι η πρώτη αστρική πύλη του χειμώνα Όπως είπαμε και νωρίτερα Στα μικρόφωνα του Αταλήντης εφεμου μηνα Μινάς Παπαγεωργίου Και ο Ανδρέας Πανουτσόπουλος Είμαστε εδώ σε μια εκπομπή οποία οποίοςδήποτε ασχολείται με τέτοια θέματα Θα περίμενε να γίνει μια εκπομπή Μια εκπομπή αφιερωμένη στα UFO Ακριβώς, Σε αυτά αντε... τα γνώστης ταυτότητας, οι πτάμενα αντικείμενα όπως είναι η ελληνική απόδοση, τα άτια. Ένα κλασικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για το επόμενο δύο δίωρο. Ένα αρκετά παρεξηγημένο θέμα θα έλεγα. Ε, άλλωστε νομίζω ότι ισχύει και η φράση «είσαι ούφο, πούμε, η οποία πλέον έχει καταντήσει... Ναι, στη χώρα μας χρησιμοποιείται ο όρος αυτός ως βρισιά πλέον, τουλάχιστον στην αργό. Και ενδεχομένω και όχι άδικα, έχουμε ακούσει πάρα πολλέ υπερβολές, έχουν βγει πάρα πολλά ψεύτικα στοιχεία. Η, η αλήθεια με το ψέμα είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν, ειδικά από έναν απέδευτο νου. Ακριβώ έτσι είναι. Εμεί από τη μεριά μα θα προσπαθήσουμε α, στην πρώτη ώρα τη εκπομπή, από τι 10 και 20 περίπου και μετά, αφού ολοκληρώσουμε τη στήλη των νέων, να δώσουμε έτσι μια περισσότερο ψαγμένη πτυχή στο ζήτημα, στο φαινόμενο τη εμφάνιση των αγνώστων ταυτότητε επτάμενων αντικειμένων. Ενώ μια... συνέχεια θα να. υπάρχει και στη δεύτερη ώρα, έτσι δεν είναι. Ναι, και μια ιδέα που μου τώρα μηννά. Γιατί Για έτσι μου αρέσει να τη λέω σαν αέρα τι ιδέε μου. Ε, μπορούμε να πούμε, εφόσον είναι η αρχή τη εκπομπή τώρα, να δώσουμε και τα περιεχόμενα τη εκπομπή. Δηλαδή, τι θα περιμένουν οι φίλοι του Τελαντέ δηλαδή, να ακούσουν σήμερα, Έτσι. Βεβαίω. Όπω και σε κάθε εκπομπή, θα ξεκινήσουμε με τα νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μετά θα ακολουθήσει το κυρίω θέμα, το ψητό που λέμε, που είναι τα UFO. Η ανάλυση, θα, υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές Ο οποίε θα προσπαθήσουν θα να αναλύσουν Θα παρεμβάλλονται και ένα-δύο τραγουδάκια σε όλο αυτό Βέβαια. Και έτσι ολοκληρώνεται νομίζω η πρώτη ώρα Τη δεύτερη ώρα Σα έχουμε μία έκπληξη. Ο σημερινό συνεντευξιαζόμενο μα. Είναι ακαδημαϊκός, προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι καθηγητή, νομίζω, στο, τμ... στο τμήμα Γεωλογία. Ακριβώ. Και είναι ο κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλος Εκτό των άλλων και πρόεδρο τη MAM, τη Εταιρεία Μελέτη τη Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. Ένα από, από του πιο προωθημένου ακαδημαϊκούς επιστήμονε στη χώρα μα. Κάτι το οποίο ίσω πριν λίγα χρόνια να μην το περίμενε κανεί. Ωστόσο είναι πολύ έτσι, μας δημιουργεί μεγάλη φοβερά αισθήματα χάρας ότι ακαδημάικοι άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι βγαίνουν στο προσκήνιο και λένε, συζητάνε πράγματα τα οποία ενδεχομένως πριν κάποια χρόνια να φοβόντουσαν να τα βγάλουν στον αέρα. Και υπάρχουν και αρκετοί νομίζω, είναι περισσότεροι από όσο πιστεύουμε απλά όντω είναι αυτό που είπες Αντρέα ότι... Έτσι ο φόβος, το να, μην... αίσθηση, το να μην χαρακτηριστεί, ακόμα και να μην διαστρεβλωθούν τα όσα λένε αυτοί οι άνθρωποι Είναι πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε που άνθρωποι σαν τον κύριο Παπαμαρινόπουλο Εμπιστεύονται μια νέα τέτοια εκπομπή σαν την Αστρική Πύλη Στην ουσία αυτός είναι και ο στόχος μας να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα Όσο δημόσιο είναι ένα βήμα σε μια διεφωνική εκπομπή όπως αυτή να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο ή ανθρώπους σοβαρούς που ξεχωρίζουν. Και να δώσουμε και μια διαφορετική διάσταση σε σχέση με όλα όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Αμέσως μετά τη συνέντευξη του κυρίου Παπμαρινόπουλου, θα έχουμε και τους... Καλεσμένου μα, τι ραδιοστήλε, του συνεργάτε μα, ας πούμε. Του συνεργάτε εκπομπή, σωστά καλύτερα το έθεσα. Σήμερα, νομίζω, θα έχουμε τον Γιώργο τον Ιωαννίδη με το Occult Panorama, ψυχολόγο και ο αρχισυντάκτη του περιοδικού Μίστερι. Mm. Ενώ στη συνέχεια θα έχουμε τον αρχαιολόγο τον Αλέξανδρο Γιανακό, ο οποίο μα είχε βοηθήσει και στην δεύτερη εκπομπή σχετικά με την εναλλακτική αρχαιολογία. Θα έχει και αυτό να μα μεταφέρει κάποια νέα, πάντα σε σχέση με τα θέματα τα οποία θα έχουμε συζητήσει στο προηγούμενο δύο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε και του υποστηρικτέ αυτή τη εκπομπή και αυτή τη προσπάθεια γενικότερα. Πρέπει να το πούμε λοιπόν: την αστρική πύλη στηρίζει το περιοδικό Μίστερι, το μηνιαίο περιοδικό Αναλλακτική Αναζήτηση. Μάλιστα, το καινούριο τεύχο έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγα 24 ώρα, Θα μα πει περισσότερα ο αρχισεντάκτη του Γιώργο Ιωαννίδη στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Όπω επίση είναι οι εκδόσει iRite, iRide.gr, ένα νέο τρόπο έκδοση, συγκεκριμένα. Οι φίλοι μας που έχουν Αυτή την πολύ καλή εταιρεία Ονομάζουν αυτή την προσπάθεια Αυτό τον τρόπο ως αυτοέκδοση Μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους συγγραφείς Να φέρουν το έργο τους στο προσκήνιο Ενώ ε, οι άλλες επιλογές τους ας πούμε, δεν υπήρχαν να Τους δούμε είχαν κλείσει τις πόρτες Η Rite.gr είναι... Μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στηρίξτε τη. Θα μπείτε στο site και θα καταλάβετε τι εννοώ. Επειδή η ώρα περνάει, να πούμε γρήγορα, γρήγορα και του τρόπου επικοινωνία με την. Ναι, με μεν, και εκπομπή. να προχωρήσουμε στα νεάκια. Έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα στο Facebook ε, από τον λογαριασμό Ραδιοφωνική Αστρική Πύλη ή FM Μάλιστα, ήδη ο Γιώργος Ιωαννίδη εδώ στο, στο wall μα έχει υποστάρει το link από την MetaCon, την εκδήλωση που θα γίνει το 28 Γενάρη του 2012. Στην οποία κανεί μπορεί να βρει ένα πληρέστερο βιογραφό και αυτό του συντευξιαζόμενου του κύρου Παπαμαρίνόπουλου. Επίση έχουμε και το email. Το email μα, stargatefmpakmail. όπου μπορείτε να μα θέλετε καθόλου τη διάρκεια τη εκπομπή, παρατηρήσει ιδέε, σχόλια, αλλά και επίση, ε, στο διάστημα τη Εβόδα που ανεβάλετε ανάμεσα στι εκπομπέ, θα χαρούμε να δούμε την επικοινωνία σα. Υπάρχει και η επίσημη στο σελίδα της εκπομπής μας, το stargatefm.gr. Έχει ανέβει και η τέταρτη προηγούμενη εκπομπή, στην οποία κάναμε λόγο για τα θαύματα, το θεό το, στον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ευρωθεολογία, αλλά και τη συνέντευξη που είχαμε εδώ με τον πολύ καλό ερευνήτη τον uh, Θανάστο Βέμπο, ενώ έχουμε και τρόπους επικοινωνίας υπάρχουν μέσω Υπάρχουν και οι παραδοσιακοί τρόποι, γιατί έτσι πλέον είναι τα κινήτα είναι παραδοσιακός τρόπος, πλέον δεν είναι... Από του ε, σύγχρονου και προθεμένου. Α, α, α, το μήνυμα και το μήνυμά σα στο 54-454. Λοιπόν, μικρή γεφυρούλα και ξεκινάμε κατευθείαν με τα νέα. Λοιπόν, πρώτο νέο της αστρικής πύλης για σήμερα. Έχουμε μπει, Ανδρέας στο Δεκέμβριο, στο Δεκέμβριο του 2011 και γνωρίζουμε ότι σε ένα χρόνο από σήμερα... Τι θα γίνει μηνάς θα... ένα χρόνο, μη μου πεις... Δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα χρόνο από σήμερα αλλά πλέον είμαστε 12 μήνες πριν από το υποτιθέμενο μεγάλο γεγονός έτσι το οποίο ακούμε εδώ και αρκετά χρόνια, το Δεκέμβριο του 2012 που σύμφωνα με αρκετές θεωρίες έτσι θα έρθει το τέλος του κόσμου σύμφωνα με τις προφητείες ή τις προβλέψεις των Μάγια. Ένα σχόλιο θα κάνω μηνά ουδής προφήτης στον τόπο του. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι, ναι, όντως μπορεί να μην ήταν προφήτες στον τόπο του, αλλά για όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο... Αυτός ο χαμένος πολιτισμός έτσι έχει προβλέψει όντως την καταστροφή και το θέμα είναι τώρα ότι όσο πλησιάζουμε προς το 2012 αρχίζουν σιγά σιγά και δημοσιεύονται κάποιες μελέτες από ερευνητές έτσι, των πολιτισμών της Λατινικής Αμερικής που αναφέρουν ότι υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο σφάλμα, μια τεράστια παρεξήγηση γύρω από το όλο θέμα του Μάγια και του 2012 μια λοιπόν νέα ανάγνωση μιας επιγραφής στον μάγια που αναφέρει την ημερομηνία 2012 και υποδηλώνει ότι αναφέρεται στο τέλος μιας ημερολογιακής του κόσμου σύμφωνα με τον ερευνητή Σβεν Γκρόμεγερ α, αφορά το τέλος μιας ημερολογιακής εποχής Αχά, δηλαδή από ό,τι μας λες μηνά αρχίζει και ανατρέπεται σιγά σιγά όλο αυτό το σκηνικό Ή μάλλον... Ε, ε, ε, αφού έχουμε πλησιάσει στον Δεκέμβριο του 2012, ίσω να τα μαζεύουμε και λίγο. Εντάξει, όχι ακριβώ από του ίδιου, αλλά σίγουρα από κάποιου ανθρώπου που οι απόψει των οποίων όλο αυτό το διάστημα έμεναν στην αφάνεια. Συγκεκριμένα ο επιστήμονα δηλώνει ότι η ημερομηνία σηματοδοτεί το τέλο μια περίοδου περίπου 400 ετών, στι οποίε ήταν χωρισμένο το ημερολόγιο των Μάγια, δεν υποδηλώνει το τέλο ε, του κόσμου. Ενώ λίγε μέρε νωρίτερα είχαμε κι άλλο κρούσμα μέσα σε εισαγωγικά, το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογία και Ιστορία του Μεξικού ανέφερε ότι οι φήμες περί ενός καταστροφικού γεγονότο στα τέλη του Δεκέμβρη του 2012 αποτελούν μια δυτική παρερμηνία Όπω χαρακτηριστικά αναφέρει το Ινστιτούτο Και αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα μιας ολόκληρη εκπομπής εδώ στην Αστρική Πύλη Αχα. Η δυτική μεσιανική σκέψη έχει διαστρεβλώσει την κοσμοθεωρία των Μάγια Είναι από μόνο του ένα θέμα αυτό το, όλο το ιστορικό της ασχατολογίας τη αναμονή για το τέλος του κόσμου Θα μπορούσαμε να μιλάμε τρεις εκπομπές σερή εδώ Όλο είστε... αυτό το σκηνικό αποκάλυψη που έχει στηθεί στο δυτικό κόσμο Και Βέβαια. το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται συνέχεια Νομίζω ότι το πιο πρόσφατο τέτοιο ανάλογο σκηνικό για μένα ήταν όλη αυτή η ιστορία με τη γρήπη και τα εμβόλια. Που θα, δεν είναι, ναι. πα, δεν είναι, είναι παρόμοια η ιστορία, δεν είναι ακριβώ ίδια, έχει μεγάλε διαφορέ, ωστόσο ήταν άλλο ένα σενάριο καταστροφή και είναι το πιο πρόσφατο νομίζω. Βέβαια. Τα σενάρια γενικά καταστροφή χτυπάνε την πόρτα τη ανθρώπινη ιστορία, κυρίω τα τελευταία 2.000 χρόνια. Υπόσχομαι, υποσχόμαστε ότι κάποια στιγμή θα έρθουμε πολύ δυναμικά σε αυτό το θέμα και θα θέλουμε τι απόψει και τη βοήθειά σα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο νεάκι μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα μαμούθ και τη Σιβηρία. Έχουμε ένα φοβερό έβριμα στη Σιβηρία, το οποίο αναπτερώνει τις ελπίδες μας να κλωνοποιήσουμε τα μαμούθ. Συγκεκριμένα η αποκάλυψη και η ανακάλυψη μάλλον ενός μυριαίου ιστού, μέσα στον οποίο έχει διατηρηθεί και το μεδούλι. Το μεδούλι είναι το περιεχόμενο των κορκάλων, όπου μπορούσαμε να κάνουμε ένα δείγμα από το DNA Εκεί. Αντερώνουν λοιπόν τι ελπίδε Ιαπώνων και Ρώσων γενετιστών και οι οποίοι θέλουν να επαναφέρουν τα τριχότα μαμούθ στη ζωή μετά από 10.000 περίπου χρόνια που έχουν εξαφανιστεί. Στην περιοχή τη Ιβυρία έχουν βρεθεί δεκάδε μαμούθ τα οποία είναι διατηρημένα στον πάγο που υπάρχει εκεί, όμω κανένα δεν είχε φτάσει μέχρι τώρα σε αυτό το επίπεδο διατήρηση ώστε να μπορέσουν να πάρουν δείγμα DNA. Οπότε το Ιαπωνικό-Ρωσικό πρόγραμμα το οποίο έχει αρχίσει από την, στα τέλη τη δεκαετία του 1990 είναι θα έλεγα, <laughs> πολύ χαρούμενο, μπορεί να δοκιμάσει να κλωνοποίησει ε, το μαμούθ, θα δοκιμάσουν συγκεκριμένα να μεταφέρουν σε ένα κύτταρο από ελέφαντα το γενετικό υλικό του μαμούθ και θα προσπαθήσουν να γονιμοποιήσουν την ελεφαντίνα με διάφορους τρόπους, θα ρίξουν και ορμόνες εκεί και θα παρακαλάνε να γίνει αυτό το θαύμα, να ξαναγεννηθεί, να αναστηθεί στην ουσία ένα εξαφανισμένο είδος. Μας θυμίζει αρκετά την υπόθεση του Jurassic Park, Σίγουρα όλα αυτά Το πως η επιστημονική φαντασία μπορεί να γίνει Κάποια στιγμή πραγματικότητα Μέχρι σήμερα βέβαια οι γενετιστές έχουν καταφέρει Να κλωνοποιήσουν απειλούμενα είδη Στα οποία όμως είχαν φρέσκα δείγματα Ωστόσο προηγούμενες όπω ε, Όπως προηγούμενες αποπύρες που έχουν γίνει για μαμούθ και για τον τίγρη της Τασμανίας έχουν αποτύχει. Νομίζουμε ότι αυτή τη φορά οι επιθέναντες είναι πολύ περισσότερες και έτσι και κλείνοντας να αφήσουμε μια ελπίδα και για το μέλλον όσο λιώνουν οι πάγοι της περιοχής της Σιβηρίας όπου είχε αιώνιο πάγος στην ουσία σε κάποια σημεία της τόσο πιο πολλά ευρήματα θα βγαίνουν στην επιφάνεια. το επόμενο νέο που έχω προέρχεται και αυτό από την Κεντρική Αμερική και από το Μεξικό ε, καθότι στην πολύ περισσότερα από 9.000 ζόμπι έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους στι 26 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Ε, βέβαια δεν χρειάζεται κανείς να πανικοβληθεί, δεν πρόκειται για αληθινά ζόμπι αλλά για ανθρώπους οι οποίοι ντύθηκαν, έτσι, μασκαρεύτηκαν, ειδικά ΕΦΕ τέλος πάντων... Να υπενθυμίζουμε yeah. και στους φίλους τους Ατλαντή και τις εκπομπή ότι το Μεξικό είναι μια χώρα η οποία έχει έτσι, ιδιαίτερα λατρευτικά έθιμα απέναντι στο θάνατο. Θα μας πει και ο Μινάς παρακάτω. Ε, βέβαια, τώρα εδώ η, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν, δεν είχαν να κάνουν με κάποιο ιδιαίτερο έθιμο. Οι άνθρωποι ήθελαν να σπάσουν ένα ρεκόρ Guinness. Που σχετιζόταν με, την, α, με τη συγκέντρωση ολοένα και μεγαλύτερο αριθμού ζόμπι στου δρόμου. Απλά θέλω να δείξω ότι δεν είναι ξεκάρφο το ότι το γεγονό αυτό έλαβε χώρα στο Μεξικό. Δεν θα μπορούσε βέβαια, να ναι. γίνει εύκολα αλλού. Έχουν παράδοση οι άνθρωποι. Παράδοση, ναι, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει δει και τι γιορτέ που κάνουν, που γιορτάζουν του νεκρού του α πούμε και μακαρεύονται όλοι σαν νεκροί. Και είναι ένα θρησκευτικό δρόμο στην ιστορία αυτού. Γενικά το θέμα του θανάτου, το θέμα των θυσιών το έχουν πολύ στο αίμα του από όλε τι ε, παραδόσεις από του αρχαίου προονού του. Το λέει. θέμα είναι ότι το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2010 στι ΗΠΑ με τη συμμετοχή 4.000 ζόμπι Τώρα νομίζω ξεπεράστηκε κατά πάρα πολύ. Ε, μπράβο στου ανθρώπου. Εδώ στην Αθήνα το προηγούμενο που είχε γίνει νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν από καμία διετία-τριετία περίπου, για τι ναι. ανάγκε τη ταινία Το κακό. Ά, Είχαν στο... συγκεντρώσει πολλού κομπάτε. Το οποίο δηλώνουμε φαν εδώ στην εκπομπή. Ε, ναι, το αγαπάμε. Και το κακό και το κακό νούμερο 2. Να βρούμε για του δημιουργού μια άλλη μέρα. Ναι, ιδέα. είναι ο σκηνοθέτη ο Γιώργο Ονούσια. Ωραία. Του είχα πάει και συνέντευξη κάποτε. Οκ, okay, να του καλέσουμε στην εκπομπή, γιατί όχι. Βεβαίω. Ελπίζω να έχουν κανένα καινούριο προτζεκτάκι το οποίο να σχετίζεται με τέτοια θεματάκια, με ζόμπι κτλ. Το κακό 3 α πούμε. Μάλιστα. <laughs> Αυτό τέλο πάντων ήταν το νέο. Δεκάδε, μάλλον χιλιάδε ζόμπι βγήκαν στου δρόμου του Μεξικο. Ωραία, οπότε σε λιγάκι θα σας πω και εγώ για τα αμφίβια τα οποία προαισθάνονται τους σεισμού. Την ικανότητα λοιπόν να προβλέπουν σεισμού έχουν σύμφωνα με, με Αρικανού και Βρετανού επιστήμονε τα ζώα, τα οποία είναι σε θέση να διαισθάνονται τι χημικέ μεταβολέ που πραγματοποιούνται στα υπόγεια ύδατα λίγο πριν το χτύπημα του εγκέλαδου. Συγκεκριμένα, ειδικοί από την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγική και Διαστήματο των ΝΕΠΑ, οι γνωστή σε όλου μας ΝΑΣΑ, αλλά και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο τη Βρετανία άρχισαν να ερευνούν την επίδραση των χημικών μεταβολών των υπογείων υδάτων ε, πάνω στα ζώα. Όταν το 2009 και λίγε μόλι μέρε πριν το μεγάλο σεισμό των 5,8 ορίχτερ στην περιοχή Λακουΐλα στην Ιταλία, τον πολύ γνωστό σεισμό που ε, κατέστρεψε αυτή την πόλη στην ουσία, παρατηρήθηκε ότι μια ποικιλία φρίνων. Φρίνι είναι για να έτσι σε ελεύθερη μετάφραση εντό αγωγικών, είναι μεγάλη, έτσι μεγάλη βάτραχη. Για να καταλάβετε όσοι δεν ξέρετε, είναι η φρίνι. Προχώρησαν σε εγκατάληψη τη λίμνη στην οποία κατοικούσαν. Οπότε παρουσιάστηκε μηννά το φαινόμενο να έχει μια λίμνη. Και οι κάτοικοι που είναι τα βατραχάκια και οι φρύνοι, απλά φεύγουν. Είναι απίστευτο αυτό, έτσι. Είναι ένα από τα πολλά φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κατά την εκδήλωση, μάλλον πριν την εκδήλωση φυσικών φαινομένων. Δεν είναι μόνο οι βάτραχοι. Ναι. Από Για πώς... να σου εξηγήσω κιόλα πώς ε, ε, ερμηνεύουν και οι ερευνητέ. Αυτό το φαινόμενο θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά των ζώων αυτών θα μπορούσε να σηματοδοτεί την πρόβλεψη μια επερχόμενη σεισμική δόνηση. Mm -hmm. Στην ουσία, θα δούμε ότι ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και φορτεανό και ανεξήγητο, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία τη ανθρωπότητα για ένα πολύ καλό σκοπό, δηλαδή την πρόγνωση σεισμών που μπορεί να σώσει χιλιάδε ζωέ. Τέλο πάντων, περιγράφουν ακόμα έναν μηχανισμό ο λαμβάνει χώρα πριν σεισμό. Σύμφωνα με αυτόν τον μηχανισμό, από το φλοιό τη γη και σε συγκεκριμένα σημεία όπου τα πετρώματα δέχονται μεγάλε πιέσει, απελευθερώνται κάποια φορτισμένα σωματίδια. Μηνά. Έτσι, αυτές, αυτά τα σωματίδια δημιουργούν χημικέ μεταβολέ στα υπόγεια ύδατα και υπάρχουν ζώα, τα, ειδικά τα ζώα που ζουν σε υδροβιότοπους, είναι πολύ ευαίσθητα σε τέτοιου είδου μεταβολέ, τα οποία τι διαισθάνονται και μάλλον καταλαβαίνουν ότι επέρχεται κάποιο κίνδυνο εξαιτία αυτή τη μεταβολή τη χημική ίσταση ε, τη. Ε, να το πούμε. Του και πάλι όμω από, από μόνη τη, ακόμα και από αυτή, και αυτή η εξήγηση, είναι σίγουρα πολύ εντυπωσιακή. Έτσι, πρόκειται ουσιαστικά για έναν συναγερμό τη φύση. Στην ουσία, κιόλα όλη αυτή η εξήγηση δεν βασίζεται κάπου, με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα αυτό επιστημονικά. Επίση, να τονίσουμε ότι τέτοια συμπεριφορά, όπω η περίπτωση των φρήνων στην Λακούλα. Έχει συμβεί σε πάρα πολλού σεισμού. Ε, οφείλω να σα πω ότι και στο Αίγιο που έχει, είχε γίνει ο σεισμό στο 95 ο οποίο ήταν καταστροφικό και είχε και θύματα, και έτυχε και να τον ζήσω κιόλα. Ε, ε, ε, αναφέρθηκαν περιπτώσει των ζώων, το, τα οποία λίγο πριν τον σεισμό ήταν σε ανησυχία. Νομίζω ότι θα το έχετε παρατηρήσει και πολλοί από εσά ενδεχομένω στα σκυλιά, σκυλιά σα. Ναι. Και, και σε γάτε. Και γενικά τα ζώα μα έχουν δείξει ότι μάλλον κάτι αντιλαμβάνονται που εμεί οι άνθρωποι δεν μπορούμε. Τέλος πάντων ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου περιστατικού όπου η φύση τρελαίνεται και αρχίζει και α, τρέχει για να σωθεί είναι συγκεκριμένα το 1975 στην Κίνα όπου ένα μήνα πριν το χτύπημα του εγκελάδου, δηλαδή 7,3 ρίχτερ οι κάτοικοί είχαν να παρατηρήσει τα φύδια να εγκαταλείπουν μαζικά τι φωλιέ τους. Τέλο πάντων μπορούμε να πούμε ότι α, αυτό μπορεί να συνέβη για κάποιο λόγο ωστόσο ήταν χειμώνα. Τα αφίδια ήταν σε χημερία ανάγκη και ήταν από πριν αυτοκτονία σε αυτό που κάνωνε. Δηλαδή τα αφίδια θα πεθαίνουν. Εν, ενώ έφυγα με τη φωλιά του επειδή φοβόταν ότι θα έρθει ένα μεγαλύτερο κακό. Όσοι λοιπόν ζήτη σε σεισμογενέ περιοχές δεν έχετε παρά να πάρετε έτσι, ένα φιδάκι, ένα βατραχάκι για κατοικίδια. Ε, Ένε. Ναι, πώς είναι τα φώτα που ανάβουνταν πέφτει το ρεύμα που έχουν τη δικιά τους μπαταρία, πάρτε και ένα τέτοιο ζουάκι, το οποίο διαστάνε το σεισμό και έρχεται να τρέχετε κι εσύ. Να πούμε πώ η ενημέρωση του κοινού μέσα από το Walmart στο Facebook, τη ραδιοφωνική αστυνομική πύλη, ε, γίνεται χαμό εδώ με το Γιώργο Ιωάννη. Γράψτε στο search του Facebook Stargate FM και θα βρείτε το, το λογαριασμό μα. Κάντε μα φίλου, θα λαμβάνετε διαδραστικά μηνύματα σε σχέση με την έκπομπη. Ο Γιώργος Ιωάννη μα βοηθάει σε αυτό, τον ευχαριστούμε έτσι, πάρα πολύ. Έχει βάλει συνδέσμους και σχετικά με το νέο που είπαμε για του Μάγια και σχετικά με, το, με την παρέλαση των στο Μεξικό. Πολύ ωραία. Thank <laughs> Λοιπόν κάπου εδώ μιας και η ώρα έχει πάει 11.25 Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τη στήλη των νέων Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για τραγουδάκι Ωραίο επιλεγμένο Και στη συνέχεια επιστρέφουμε πίσω Με την ανάλυση του κεντρικού θέματος για τα UFO Μείνετε μαζί μας Εδώ θα είμαστε ένα τραγουδάκι έτσι Ένα ευχάριστο διάλειμμα να πάρετε δυνάμεις Και θα μπείουμε σκληροί σαν πέτρες έτσι. Μια ανακοίνωση την οποία μάλλον σας φιλούσαμε για την επόμενη εκπομπή μέχρι να γίνει γεγονό, έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μηνά Κατά τη διάρκεια του διαλύματο. Κατά τη διάρκεια του, δια, του διαλύματο, συγκεκριμένα μας ήρθε η επιβεβαίωση για πιο πράγμα για το, το podcast της εκπομπής της Αστρικής Πύλης Μόλις εγκρίθηκε από την Apple και θα μπορείτε να το βρίσκετε και στο iTunes ώστε να το κατεβάσετε στη φορητή σα σας συσκευή ή στον υπολόγιστή σας Μπορείτε να μπείτε στο iTunes να κάνετε αναζήτηση και να γράψετε Stargate FM ή μεταφυσικό και θα εμφανίσει στην κατηγορία podcast την εκπομπή μας όπου κάθε εβδομάδα θα ανεβάζουμε και την καινούρια εκπομπή και έτσι θα μπορείτε να έχετε, θα είναι αποθηκευμένες στην ουσία επάπηρον εκεί και θα μπορείτε να τις καταβάζετε όταν θέλετε. Βέβαια να πούμε ότι το αρχείο της εκπομπής υπάρχει και στο www.stargatefm.gr αλλά πλέον μιλάμε έτσι για τους κατόχου. Πλέον και για κατόχους iPhone, iPad, iPod. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο να έχεις τη φορτή σου συσκευή και να ακούσω όποτε θέλεις την αγαπημένη σου αστρική πύλη. Και στην ουσία μιλάμε για ένα site, μάλλον για το iTunes και την Apple που φιλοξενούν χιλιάδες podcast και μάλλον έχουμε να κάνουμε με το πρώτο ελληνόφωνο podcast εναλλακτικής αναζήτησης στον κόσμο. Επίσης επειδή σας... Γι' αυτό είμαστε και πολύ χαρούμενοι, γι' αυτό το ανακοινώσαμε μόλις μας έρθει η επιβεβαιώση. Επίσης έχουμε ξεχάσει να πούμε και κάτι άλλο υπό μορφή ανακοίνωσης, ότι από τις επόμενες εκπομπές, αν όχι από την επόμενη, θα σας έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, καθότι θα έχουμε τη δυνατότητα να κληρώνουμε κάθε εβδομάδα... Κάποια δώρα, δεν θα σας πούμε τι είναι. Θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο κάτι νόμιμας Ένα δώρο το οποίο το δίνεις στον άλλον Επειδή τον αγαπάς και τον στηρίζεις Και θέλεις το καλό του και την αυτοβελτίωσή του Και επειδή εσείς μας στηρίζετε Θέλουμε να σας το δείξουμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ Αστρική πύλη Η ambient τύχη καμιά φορά είναι έτσι πολύ υποτονική Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο κεντρικό μας θέμα. Αυτό δεν είναι άλλο από την ανάλυση του φαινομένου των UFO ή αλλιώς των αγνώσεων ταυτότητες υπτάμενων αντικειμένων. Ένα θέμα το οποίο, για να πούμε την αλήθεια, είναι αρκετά ευαίσθητο. Είναι χιλιοπέγμενο θέμα. Είναι must για οποιονδήποτε ασχολείται δημοσιογραφικά με αυτό το χώρο. Λοιπόν, ο όρος υπτάμενο δίσκος, να πούμε ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από την θέαση του Αμερικάνου Κένεθ Arnold στις 24 Ιουνίου του 1947 χρησιμοποιήθηκε τότε από τις εφημερίδες των ΗΠΑ Πολιτειών Αμερικής το 1947 μια χρονιά διόλου τυχαία Έτσι, ο κόσμος είχε βγει μόλις τότε από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαμε το περιστατικό του Ρόζουελ ένα μήνα αργότερα αν δεν κάνω λάθο είχαμε διάφορες ε, θεάσεις τέτοιου είδου αντικειμένων σε όλο τον κόσμο το έτος 2047 θεωρείται από αρκετούς ερευνητές είτε έχουν Άμεση σχέση με το ζήτημα των Άτια, είτε Μήπως όχι. Το 1947 ή το 1947. Το, το, το 1947. 1947. Πόπω, είμαι πολύ μπροστά. <laughs> <Γιατί>. <laughs> λοιπόν, ε, το 1947, λοιπόν, θεωρείται από πάρα πολλού ω η απαρχή έτσι, τη εμφάνιση. Τολμώ να πω και δεν το λέω τυχαία του φαινομένου των Άτια. Στην ουσία, τότε, λίγο μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σηματοδοτείται η γέννηση όλη αυτή τη εποχή. Λοιπόν. Ένα κίνημα το οποίο μα έχει φέρει ω σήμερα με διάφορε μορφέ. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω και στο πώς επηρέασε όλο αυτό το φαινόμενο το ΓΕΦΟ την ελληνική πραγματικότητα είναι ότι στην ουσία οι πρώτοι ερευνητέ που σκάσανε μύτη στην Ελλάδα με συγχωρήτητα για τον όρο αλλά έτσι έγινε το, τη δεκαετία του 70 με 80 όλοι προσήλθαν σε αυτό το χώρο και ένιωσαν ότι είχαν μια κοινή ταυτότητα είναι προσωπική απόψη αυτό, δεν ξέρω αν τις ημερίζεις σε με βάση το θέμα του ΓΕΦΟ ναι, βεβαίω. Πριν ερευνητές... από αυτό το θέμα, στην ουσία ταυτοποιήθηκε ένα μικρό γκρουπ ανθρώπων. Δημιουργήθηκε μια μικρή μάζα ας πούμε, ερευνητών και ανθρώπων που αγαπούσαν την εναλλακτική αναζήτηση με κεντρικό θέμα τα UFO. Αυτό καλώς. ήταν και καλό και κακό. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην ιστορία τη ελληνική αναζήτηση με τα καλά τη και τα κακά της. Σίγουρα μα έχει απασχολήσει και δημοσιογραφικά κάτω το παρελθόν. Το θέμα είναι ότι έτσι κι αμέσω μετά το 1947. Ξεκινάει μια έκρηξη θα λέγαμε θεάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο Γι' αυτό οι περισσότεροι τοποθετούν την έναρξη του φαινομένου εκεί Κα... ε... Ξαφνικά ολόκληρος ο κόσμος, εκατοντάδες ή χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι Σε ολόκληρο τον κόσμο βλέπουν και παρατηρούν ξαφνικά Υπτάμενα αντικείμενα στου ουρανού του πλανήτη μα. Έχει να πει για όλα αυτά. Πολύ ωραία. Να, θέλω να πω ότι να κάνω και μια έτσι λεπτομεριακή αναφορά στου φίλου μα, του Γάλλους οι οποίοι, δε, ακόμα και σε αυτόν τον τομέα, θέλουν να ξεχωρίζουν. Έχουν διαφορετικό αρκτικό λεξό για την έννοια των UFO. Εμεί έχουμε τα άτια. Εντάξει, είμαστε Έλληνε, δεν είμαστε λατινογενεί. Δεν είναι λατωνιογενεί η χώρα, η μάλλον η γλώσσα μα. Οι Γάλλοι χρησιμοποιούν τον όρο OVNI, object volon non, non δεν ξέρω γαλλικά, με συγχώρετε για την βάρβαρη προφορά όμως προς τα γαλλικά τουλάχιστον Αντίθετα οι Ρώσοι ήταν αυτοί οι οποίοι οθέτησαν για τα ίδια αντικείμενα τον όρο «Η πτάμενο ημικυκλικό δρεπάνι» Εδώ σφυρίει καλή δροεπάνια. <laughs> Ακριβώ είναι αυτό το θέμα. <laughs> το θέμα είναι ότι το φαινόμενο των UFO από το 1948 κιόλα, ήταν τέτοια η έκρηξη, ε, ανάγκα στην ε, επίσημη κυβέρνηση των ΗΠΑ να δημιουργήσει έναν ειδικό φάκελο αναφορών με τίτλο Γαλάζια Βίβλος το γνωστό στου περισσότερου Blue Book. Το, το Blue οποίο, Book, το πολύ γνωστό Έτσι Μέσα σε 20 χρόνια, μέχρι το 1969 70 περίπου, περιείχε γύρω στις 12.620 αναφορές θέας άτια μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν, αν θες επίση να δώσω στους ακροατές μας και ένα νέο που είναι σχετικά της επικαιρότητα, νομίζω το αναφέραμε και στην εκπομπή πριν λίγο καιρό, ε, αναγκάστηκε ο Λευκό Οίκο να βγάλει επίσημη ανακοίνωση ότι δεν είμαστε σε επαφή με Αυτό έγινε ναι, πριν, πριν λίγε μέρε. Πριν από μερικές εβδομάδες ναι, βέβαια. Ναι, μέρε, εβδομάδε. Τέλο πάντων, είναι νέο ναι, από... τη επικαιρότητα, όχι ακριβώ, σχετικό με το θέμα μα. Από λόγος. εκείνη την εποχή μέχρι τότε έχουν δει τα μάτια μα σημεία και τέρατα. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, για να συνεχίσουμε η δήλωση που φέρεται Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα, ο Ευάγγελος Αβέροφ, το 1978, Α, το αναφέρει, αν δεν κάνω λάθος ο Μάκη Οποδότα, στο βιβλίο του UFO Φάκελο Ελλάδα. Σύμφωνα με το οποίο παραδέχεται την ύπαρξη υπτάμενων δίσκων στον ουρανό. Να πούμε εδώ τώρα. Γιατί... Μινά, έχουμε και άλλη μια επίσημη εμπλοκή του ελληνικού κράτου ως προς το θέμα. Γεια, πες μας Είναι στο περιστατικό τη Αταλάντης το οποίο θα μιλήσουμε ίσω και μετά, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, οπότε θα το αναφέρω τώρα. Συγκεκριμένα, μια επιτροπή ε, τη πολεμική αεροπορία με το αρκτικό ΚΕΤΑ, κέντρο έρευνα και τεχνολογία τη πολεμική αεροπορία, στι 19 Δεκάτου του 1990, έβγαλε ένα πόρισμα σχετικά με το περιστατικό τη Αταλάντη. Ε, μην άθει, θεωρήσω ότι θα αναφερθούμε και μετά ή να, θα μάθω μετά <συσκέντως> σε περιστατικό. πρέπει να αναφερθούμε τώρα, κατά τη γνώμη μου. Τέλο πάντων, το περιστατικό τη Αταλάντη είναι το πιο γνωστό περιστατικό στην Ελλάδα. Σχετικά με την εμφάνιση UFO Έλαβε χώρα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1990 Αν δεν απατώμεσαι Σκεκριμένα 12 με 13 φωτεινά αντικείμενα Κάποιοι αναφέρουν και παραπάνω Αλλά οι περισσότερες μαρτυρίες αναφέρουν 12 με 13 Εμφανίστηκαν σε διάφορα σημεία Αν την Ελλάδα δεν εμφανίστηκαν μόνο σε ένα σημείο Έκαναν μια πορεία Στον ελλαδικό χώρο Και κατέληξαν στην περιοχή της Αταλάντης Όπου ένα από αυτά κατέπεσε Φλεγόμενο ε, και υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ως προς αυτό τα υπόλοιπα από την αντικείμενα και αυτά προσγειώθηκαν να κάνουν κάτι στο πληγωμένο ας πούμε σκάφος, σκάφος. Ε, και την επόμενη μέρα στην ουσία και εξαφανίστηκαν μετά την επόμενη μέρα βρέθηκαν κάποια ευρήματα τα οποία εξετάστηκαν και από τον Δημόκριτο. Ο ερευνητή ο Λευτέρη ω είχε κυκλοφορήσει είχε βγάλει κάποια άρθρα στο περιοδικό Τρίτο Μάτι πριν από αρκετά χρόνια. Κάποια από τα ευρήματα που αναφέρονται στο επίσημο πόρισμα τη ελληνική πολεμική αεροπορία είναι μια σειρά πολύκλωνα χάλκινα επάγειρα καλώδια που είχαν συγκοληθεί με τα αντίστοιχα πιν. Ένα ελαστικό καμένο στήριγμα καλωδίων κυλεντρική μορφή. Μια χαλίβδινη στεφάνη που περιέβαλε το ελαστικό στήριγμα τρεις χαλίδι πύρους μήκους 10 δέκα εκατοστών κτλ. και τα υπάρχουν και βέβαια και με βάση τα ευρήματα υπάρχουν τα ευρίματα, υπάρχουν και συμπεράσματα που έβγαλε η ελληνική πολεμική αεροπορία τα οποία συμπεράσματα ενδεχομένω δεν ευνοούν του θειασότε των, των επισκέψεων από άλλου πλανήτε, α πούμε. Από εκεί πέρα, βέβαια, κάποιοι κάνουν λόγο για εξαρτήματα τα οποία ανήκαν σε ρώσικο δορυφόρο. Ναι, ευρωπαϊκή κατασκευή ή ρωσική, α πούμε. Πράγμα το οποίο πάλι γύρει ερωτηματικά, γιατί πώ το καλό βρέθηκαν εκεί, Πώ κατέβηκε ο δορυφόρο, Πώ. Ε, κατέβηκε ο δορυφόρο, ανέβηκε, έκανε βόλτα γύρω ε. από την Ελλάδα. Ε. Τέλο πάντων, είναι ένα περίεργο περιστατικό. Ε. Νομίζω οι αστρονόμοι. Το αναφέρει και ο Μάκη Αποδότη που έχει κάνει μια σοβαρή δουλειά ω προ το θέμα των UFO στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην καταγραφή του φαινομένου. Ω προ τι ερμηνείε, μπορούν να δοθούν πάμπολε. Τουλάχιστον mm. οι αστρονόμοι δίνουν την ερμηνεία για αυτό το περιστατικό τη Αταλάντη που έγινε το 1990, όπω σα είπαμε, ότι ήταν η πτώση των Λεοντίδων. Mm. Εντάξει, ανεξαρτήτως όλων αυτών. Οι οποίε αυτοί... έκαναν σβούρε, τούμπε, προσγειώνονταν, απογειώνονταν, σύμφωνα τουλάχιστον με τι μαρτυρίε που υπάρχουν. Mm -hmm. Δεν μπορώ να σα πω την αλήθεια. Να εξακριβώσω ακριβώς ο ίδιος προσωπικά την εγκυρότητα αυτών των μαρτυρίων, ωστόσο να ξέρετε ότι τα ΜΜΕ εκείνη την περίοδο έδωσαν τεράστια έκταση σε αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεταξύ των ερευνητών εντός ή εκτός αγωγικών του χώρου. Ήταν στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων της εποχής. Και υπήρχαν μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα για αυτό το θέμα. Ακριβώς. Λοιπόν, σχετικά τώρα με το φαινόμενο των UFO θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι που περισσότερο περισσότερος κόσμος τον μπερδεύει. Δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο βλέπουμε στον ουρανό και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε είναι απαραίτητα εξωγήινης προέλευσης. Αυτό ήθελα να το θείξω πριν τέλος πάντων πολλά θέματα. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Μην αγχώνεστε εσείς, ας αγχωνθούμε εμείς. Ή, το μεγαλύτερο λάθος που έχει γίνει και νομίζω έγινε και από τους ε, ερευνητές ας πούμε παλαιά σκοπής εντός εισαγωγικών είναι ότι ταύτισαν το θέμα των UFO με το εξωγήινο ζήτημα. Ε, για μένα αυτό είναι τεράστιο λάθος, ή, δηλαδή είναι ένα λογικό άλμα. Αναφέρεις ότι υπάρχουν στον ουρανό μας κάποια αντικείμενα τα οποία και δεν ξέρουμε τι είναι όλα αυτά. Και... Τα περισσότερα ενδεχομένως να μπορούν να εξηγηθούν με τη βοήθεια της επιστήμης. Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση να είναι ένα άγνωστο ανθρώπινο κατασκεύασμα π.χ. Είναι λογικό άλμα να υποθέσεις ότι αυτό το κατασκεύασμα εκφράζει κάτι το εξωγήινο. Ας μην ξεχνάμε βέβαια και την εποχή στην οποία αναπτύχθηκαν όλες αυτές οι θεωρίες. Μια εποχή ε, κατά την οποία οι θεωρίες, θεωρήσεις του Έριχ Φοντένικεν περί αρχαίων αστροναυτών και περί δειγμάτων επίσκεψη εξωγήνων σκαφών ή εξωγήνων οντοτήτων. Ή αεροδιάδρομοι στην Άσκα. Στην αρχαιότητα και τα λοιπά Σίγουρα επηρέασαν όλου αυτού του ερευνητέ οι οποίοι ξεκινούσαν εκείνη την περίοδο να ψάχνουν το ζήτημα αυτών των άγνωστων αντικειμένων. Που όντω, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το θέμα των Άτια είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν περίεργα πράγματα που κινούνται στον ουρανό. Εγώ θέλω να πω ότι, όπω είπα και πριν, νομίζω ότι οι, οι περισσότερε μαρτυρίε και τα περισσότερα περιστατικά. Μπορούν να εξηγηθούν με τα νοητικά εργαλεία που έχουμε ακόμα και τώρα. Ωστόσο, από εκεί και πέρα. Όπω τη διαβάζει, Μινά. Έχουμε το χαιρετισμό του φίλου μα του Δημήτρη Χιάντικου. Ο Δημήτρη είναι σε μια δύσκολη φάση αυτό καιρό, οπότε καλά έκανε και με ενδιακόμουν. Σα με μπέρδεψε αυτόν τον ήρμό μου. Δεν πειράζει, του δίνουμε και δημοσιότητα και χαίρεται. Τέλο πάντων, για να μην πλατιάζουμε κιόλα εμεί, να πούμε ότι όπω είπε και ο Μινά, Πολλοί με βάση πάτησαν πάνω στις θεωρίε του Έριχ Φοντένικεν και ο οποίος στην ουσία ήταν υπεύθυνος για τη γέννηση του κινήματος αυτού από τις δεκατοίες των, των s και των s mm -hmm. οπότε αυτό είναι κάτι το ευχάριστο ωστόσο οδήγησε νομίζω, θεωρώ, τους ερευνητές σε λάθος δρόμους, σε επικίνδυνες ατραπούς Ανεξαρτήτω όλων αυτών, να πούμε έτσι εντάχει τι προτινόμενε θεωρίε που υπάρχουν. Υπάρχουν διάφορε θεωρίε οι οποίε προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη φύση του φαινομένου. Δηλαδή να βλέπει τον ουρανό επιτάμενα αντικείμενα και να μην μπορεί να τα εξηγήσει. Να εξηγήσει τι είναι. Τι Όχι με βάση τις γνώσεις προέρχονται... που έχει ο καθένα μα, αλλά και με βάση τι γνώσει ενό επιστήμων. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Είναι αυτό που είδαμε. Λοιπόν, η μία θεωρία η οποία είναι γνωστότερη. Σε όλους, γνωστή σε όλους έτσι, Έχει προωθηθεί πάρα πολύ και από την βιομηχανία του κινηματογράφου Που επένδυσε τον πάρα ιτή, πολλά Με πούμε και τον στάτια. Spielberg. Είναι χωρίς αμφιβολία το ότι πρόκειται για επισκέπτες από άλλους πλανήτες Είναι η πιο γνωστή θεωρία που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα Εγώ προσωπικά ως ο Ανδρέας θεωρώ ότι είναι τραβηγμένη αυτή η θεωρία Κοίταξε να δεις, οι θεασότητες της συγκεκριμένης υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να είναι ψέμα από τη στιγμή που οι κινήσεις αυτών των αντικειμένων σε αρκετές περιπτώσεις δεν ακολουθούν τους γνωστού νόμους φυσική. έτσι δηλαδή κάνουν ε, πολύ απότομε κινήσεις με μυνδυνική αδράνεια που δεν θα μπορούσε να την κάνει οποιοδήποτε άλλο όχημα άλλα σκάφη, ε, υπάρχουν κατηγοριοποίησεις σκαφών, άλλα σκάφη για παράδειγμα ονομάζονται βιομορφικά τα οποία υποτίθεται σύμφωνα με τους μάρτυρες ότι αλλάζουν σχήμα και χρώμα κατά τη διάρκεια τη πτήσης τους, υπάρχουν δηλαδή φαινόμενα εμφάνισης άτια τα οποία όντως Uh, υπάρχουν και τα USO, νομίζω αυτά τα Unidentified yeah. Sea Sub, Objects. Submarine, όπω ναι, ναι. USO, submarine. Είναι τα υποβρύχια, Τα υποβρύχια αντικείμενα. Τέλο πάντων, αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη κατηγορία, να μην μπερδέψουμε τους φίλους του φίλου του Ατλαντή. Να μιλήσουμε και για την άλλη θεωρία, ότι είναι αρχαίστροναύτε. Νομίζω ότι δεν έχει διατυπώσει ο Έριχ Φοντένικεν και πολλοί άλλοι ασπάστηκαν αυτή τη θεωρία, ότι μα έχουν επισκεφτεί από το παρελθόν, ήταν πάντα εδώ. Ότι είναι οι θέοι ουσιαστικά, οι οποίοι ναι. δημιούργησαν το ανθρώπινο είδο αυτοί... γράφονται σε όλες τις μυθολογίες των λαών Επίσης αυτή η άποψη περί των αστρικών θεών αναφέρεται και στον Να Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας αυτό πίστευε, το αναφέρει στο έργο του ότι ε, ε, είναι στα άστρα οι θεοί μας ε, Μία άλλη θεωρία η οποία έπαιξε και αυτή αρκετά ε, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 ε, είναι ότι πρόκειται για γήινα κατασκευάσματα Να σου πω μηνά ότι θεωρώ ότι οι περιπτώσεις, περιπτώσει περισσότερες περιπτώσεις κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία mm -hmm. τουλάχιστον ε, έτσι ε, εκτιμώ προσωπικά Όλη η ιστορία αυτή ξεκίνησε από το, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα σκάφη, έτσι, τα πειραματικά που είχαν οι Γερμανοί, τα βρίλα 1, 2 μέχρι 7. Στην ουσία τότε η πειραυλική τεχνολογία ήταν στη γέννησή της, βασικά ήταν λίγο πριν, αλλά τέλος πάντων τότε πέρασαν πολλά μυστικά πειραυλικής τεχνολογίας του Χίτλερ και των Ναζί στους Αμερικάνους οι οποίοι πήραν τα σχέδια και τότε άρχισαν να γίνουν τα πειράματα τα οποία οδήγησαν το 1969 στο να πατήσουμε στο φεγγάρι. Βέβαια επειδή πρέπει να υπάρχει και ένας αντίλογος, να πούμε ότι ορισμένοι ερευνητές, και γι' αυτούς θα μιλήσουμε αργότερα και με τον κύριο Παππο Μαρινόπουλο, υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο ίσως, να μην είναι απόλυτα σωστό, δηλαδή ναι ότι υπάρχουν γίνα κατασκευάσματα έτσι στου πολλού, αλλά εμφανίζει στον UFO δεν υπήρχαν μόνο μετά το 1947, αυτό είναι ένα πεδίο το οποίο δεν το έχει εξερευνήσει ο πολλής κόσμος. Θα συμφωνήσεις αυτό Τέτοιου μηνά. είδους περιγραφές υπάρχουν από την αρχαιότητα, ε, κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και μάλιστα ο ερευνητής πολύ σοβαρό αστροφυσικός ο Ζακ Βαλέ έχει συνδέσει όλε αυτέ τι σύγχρονε απαγωγέ ε, και εμφανίσει ε, από UFOs με τι ιστορίε και μυθικέ αναφορέ των επισκέψεων από μικρά όντα, νεράιδε και εξωτικά. Ε, Ένα τεράστιο θέμα ναι. από μόνο του, από ό,τι βλέπω. Δεν προλαβαίνουμε. Στην <laughs> ουσία, ο Ζακ Βαλέ, ο, ο οποίο είναι πασίγνωστο σε αυτόν τον χώρο, είναι από του μεγαλύτερου εντό αϊκών ουfolόγου. Δεν μου αρέσει ο όρο, δεν τον ασπάζουμε βέβαια. Τέλο πάντων, προσπάθησε να δώσω μια ιστορική συνέχεια σε όλο αυτό το φαινόμενο. Εγώ είμαι σε θέση εδώ και για τους του φίλου του Ατλαντή να σα αναφέρω. Τουλάχιστον ε, αυτή που είναι η γνώση μας και ε, χρησιμοποιώ το βιβλίο του Μάκη Ποδότα UFO Φάκελο Ελλάδα ένα σπουδαίο Βιβλιαράκι, δεν είναι πάρα πολλέ σελίδε. Έχει κυρίω καταγραφέ και μαρτυρίε τέτοιων περιστατικών στον ελλαδικό χώρο. Είναι από τι μοναδικέ έρευνε. Υπάρχουν και άλλε, βέβαια. Υπάρχουν και άλλε, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε. Να αναφέρουμε του Έλληνε, α πούμε, που έχουν ασχοληθεί οι Έλληνε ερευνητέ. Είναι ο Σοκράτη ο Εκατερινίδη, σίγουρα χωρί αμφιβολία, με το τρίτομο έργο του. Αλλά βέβαια, πρώτο ήταν ο Γιώργο Μπαλάνο, ο οποίο το 1976, με το βιβλίο του Υπτάμενη Δίσκη Ισβολή, έτσι προκάλεσε αίσθηση εδώ Ιστορικό βιβλίο για την Ελλάδα αυτό προκάλεσε διάφορα έτσι, πολιτισμικό σοκ στην ουσία. Τέλο πάντων να σας πω βέβαια ότι ο τρόπος προσέγγισης αν όχι όλων των περισσότερων ερευνητών αυτής της ε, πάστας, α το πω έτσι, αυτής της γενιάς αν θέλω να τον πω, δεν το λέω με κακό τρόπο ε, έγινε πέρα από τα νοητικά. Ε, μάλλον δεν χρησιμοποίησε απαραίτητα τον κλασικό επιστημονικό τρόπο δεν είναι ερευνητές με την ουσία που τους έχουμε γνωρίσει ε, με βάση τους ακαδημαϊκούς όρους. Ε, ωστόσο, λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά στην καταγραφή τέτοιων περιστατικών που για μένα προσωπικά εγώ αυτό κρατάω. Αυτή τη διαφων... δουλειά που έχει γίνει στην Ελλάδα. Την δουλειά ότι... τη καταγραφή κρατάω. Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λε με εξαίρεση τον Μπαλάνο, ο οποίο μέσα από τι θεωρίε περικβαντομηχανική προσπάθησε και αυτό να κινηθεί σε μονοπάτια ξένων ερευνητών οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο διαχωρισμό για να είμαστε απόλυτα σωστοί. Ε, στην Ελλάδα, σχετικά με τον. Θα πω την αλήθεια, εγώ μήνα δεν να κάνω αυτό το διαχωρισμό. Έχουμε μια διαφωνία Ωραία, σε αυτό. Διαφωνία, Θεωρώ διαφωνία. ότι όλοι οι ερευνητές, οι Έλληνε που έχουν περάσει σε αυτό τον κλάδο άνοικαν όλοι στην ίδια κατηγορία Στον ίδιο τρόπο σκέψης. Ήταν η ίδια σχόλη σκέψης. Δεν διαφροποιείται κανένας. Όχι, θα διαφωνήσουμε εδώ. Άλλα δεν okay. Είναι υγιέ. Μέχρι τώρα δηλαδή υπάρχουν και άλλε προσπάθειες οι οποίες είναι καινούργιες Ναι βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε για παράδειγμα από τους νεότερους Τον Δημήτρη τον Αργασταρά που προσπαθεί να μελετήσει πολύ επιτυχημένα το φαινόμενο των UFO Μέσα από τις θεωρίες του Βαλέ και του Κιλ Έχει δημοσίευσει κάποια άρτρα στο περιοδικό φαινόμενο Στην, στην Ελλάδα ένα πολύ σημαντικό ουφολογικό γεγονός αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό του είδους του διοργανώθηκε από τις εκδόσεις Έσωπρων από το περιοδικό τρίτο μάτι το διήμερο 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου του 2002 στο ξενοδοχείο Golden Age στην Αθήνα μάλιστα σημειολογικά θα πρέπει να πω εδώ ότι ήταν το πρώτο συνέδριο ή τέλο πάντων γεγονό αναλλακτικής αναζήτησης που είχα παρευρεθεί έτσι, σε ηλικία τότε 18 χρονών μέσα από το νεότευκτο τότε μεταφυσικό.gr Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες και παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού όλοι ουσιαστικά οι ερευνητέ για τα UFO στη χώρα μας ήταν ο Μάικς ο Ποδότας, ο Γιώργος ο Κασιμάτης, ο Θανάσης ο ο Γιώργος ο Καρποδίνης, ο και πάρα πολλοί άλλοι ο Παναγιώτης ο Παπάς τα θέματα που αναπτύχθηκαν σχετίζονταν με τι γνωστότερες θεωρίε για τα είδη των αγνώστων ταυτότητα υπτάμενων αντικειμένων που εμφανίζονται στο πλανήτη μα, του πιθανού τρόπου προέλευσή του, του τρόπου πτήση του και τη σχέση του με τη Σελήνη, επίση, την αρχαία ελληνική υπερτεχνολογία και άλλα πάρα πολλά. Ενώ υπήρχαν και μαρτυρίε ανθρώπων που υποστήριξαν έτσι πολύ, πολύ δυνατέ και σοβαρέ μαρτυρίε θεάσεων UFO ή στενών επαφών. Με όντα του αλλόκοσμου ανάμεσά του και ο πολύ γνωστό συνθέτης Αντρέα, ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, έτσι. Ο οποίο ε, είναι α, από του ανθρώπου που είχαν μια τέτοια εμπειρία και έχει καταγραφεί κιόλα, υπάρχει και σε βιβλία στην Ελλάδα. Να σου πω την αλήθεια, ε, σου λέω, ε, εξέφρασα και πριν τη διαφωνία μου αυτή τη σχολή σκέψη. Σου, σου είπα ότι θα κρατήσω από αυτού του ανθρώπου που έχουν ένα σπουδαίο δε, έργο. δεν ήθελα να το μηδενήσω. Έχουμε και πολύ νεότερό του και δεν έχω παρουσιάσει κάτι ανάλογο, να πω την αλήθεια, ώστε να κρυθώ. Από την άλλη μεριά, σου είπα, κρατάω κυρίω τι μαρτυρίε και τι καταγραφέ. Αυτό έγινε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι κατάφεραν να βγάλουν μόνοι του τα μάτια του, με την έννοια ότι μέσα στο έργο του και μέσα στα λόγια του και τι ομιλίε του, γιατί δεν είναι μόνο τα βιβλία που έχουν εκδώσει, άκουσαν πάρα πολλέ υπερβολέ και φανταστικά γεγονότα έτσι, δηλαδή μυθομανία από ένα σημείο και μετά. Ναι. Το έχω συναντήσει σε πολλέ περιπτώσει αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί μια ηλικία και με ένα έργο και είναι μυθομανεί. Οφείλω να το αναφέρω αυτό. Και βέβαια όλα αυτά εμπλεκόμενα με το λεγόμενο ελληνοκεντρικό κίνημα. Έτσι, μια πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Εκεί μπλέκει και αυτό το οποίο στην ουσία εκμεταλλεύεται ανθρώπου οι οποίοι προσπαθούν να πιαστούν από κάτι στην ουσία. Κάτι διαφορετικό δεν του καλύπτει η σύγχρονη πραγματικότητα και τα σύγχρονα θρησκείε ενδεχομένω. Μάλλον θέλουν να βρουν ένα αποκούμπι. Από κόμπη είναι αυτός ο εναλλακτικός χώρος που λέμε. Και εκεί έρχονται και ψαρεύουν πελάτες, πελατάκια. Στον οποίο βέβαια εναλλακτικό χώρο υπάρχουν κατά τη γνώμη μας μυστήρια, υπάρχουν θέματα τα οποία αξίζει να ψάξει κανείς. Απλά το φαινόμενο το, το φαινόμενο των UFO στην Ελλάδα, όλα αυτά τα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν από την εγχώρια βιομηχανία βιβλίων θα έλεγα, δεν ήταν... Τα περισσότερα, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία του, τόσο καλέ επιλογέ. Υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι με πολύ σπουδαίο έργο, όπω ο Ζακ Βαλέ, που είπαμε πριν από λίγο, ή ο Τζον Κιλ ή και άλλοι πάρα πολλοί. Οπότε που δεν που να αναφέραμε. Που δεν είναι... αναφέραμε, προσεγγίζουν το φαινόμενο των UFO με εντελώ διαφορετικό τρόπο που θα άξιζε κανεί να ερευνήσει. Να σα πω ότι και την αλήθεια, και πολλοί θα το έχετε συναντήσει όλοι εσεί τουλάχιστον που ασχολείστε με τα θέματα. Ωστόσο ντρέπεσε να το πείτε στο δίπλανό σα γιατί θα σας ε, ε, κατηγορήσει ως καμένους, θα σας αποδώσει και ονόματα γνωστών ελαδέμπορων, που, που, ε, τύλευλιοπολών. Τέλος πάντων να μην θίξουμε καταστάσεις, γιατί κυνηγάνε τέτοια περιστατικά αυτή. Τα λέμε, να τα λέμε. <ξυρύνω> <Έτσι. χει> Τέλος πάντων, ε, ε, χάνω τον ρυθμό μου όταν με διακόπτεται, ε, κυρίε και κύριοι, ο φίλος μηνάς όταν με διακόπτει. Ε, α, τι θέλω να πω. Συνέχισε σήμερα. Εγώ βούλωσα, που λέει Τηχθήκες ο Κατέλης. Βούλωσα, βούλωσα. Δεν τεχνήκα. Βούλωσα. <laughs> λοιπόν, νομίζω λόγω του ότι έχει πάει 11 και 5 πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά. <laughs> Δεν πειράζει. Ας το τραβάμε. Είναι πολύ σοβαρό θέμα ούτως ή αυτό. Εδώ τι έχουμε, μπορώ να σας πω, ας πούμε την πρώτη μαρτυρία που υπάρχει στη σύγχρονη ελληνική ιστορία για ένα τέτοιο φαινόμενο από το 1822. Δεν ε, προλαβαίνουμε να το πω. Ε, έχουμε και περιστατικά. Έχουμε από το διεθνή χώρο συγγραφεί οι, οι οποίοι έχουν αναλύσει τέτοια φαινόμενα. Τέλο να σας πω ότι ε, μου επανήλθε αυτό που ήθελα να πω πριν, βέβαια πολύ σημαντικό. Ε, το γεγονό ότι ε, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία ξεφεύγουν από, από τον κλειστό ορισμό, ας πούμε, της έρευνας δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γράφουμε ό,τι θέλουμε και ότι μας κατέβει. Θα μπορούσαμε, είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα βιβλίο σοβαρό με επιστημονική μέθοδο, με έρευνα, με στοιχεία με, με κάποιο βίντεο, κάποια φωτογραφία, σοβαρά στοιχεία, όχι ας πούμε άκουσα κάτι Πού το άκουσε, Ρεφίλε, ή μου είπαν στο κάτω του τάδε. Έτσι, να πούμε δεν ότι, είναι μαρτύριο αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι σήμερα όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε στο κατω το ταδε δεν ειναι μαρτυριο αυτο το πραγμα να πουμε οτι σημερα ολο αυτο το πραγμα που βλεπουμε στο ιντερνετ ε, στα διάφορα εξειδικευμένα site σχετικά με, τη, με τους επτάμενου δίσκε. Που, που ανεβάζουν νεά και κάθε μέρα μια θέαση, τι έγινε κτλ. Δεν έχουν καν καμία σχέση, α πούμε, με το είδο τη έρευνα, όπω και αν ήταν αυτό που έκαναν Έλληνε ερευνητέ, ε, όπω ο Ποδότε και ο τουλάχιστον έτσι ω προ το θέμα των καταγραφών. Okay. Δε, εγώ θέμα. σου είπα, α, δεν υποβάζω αυτέ τι προσπάθειε. Του θεωρώ πρωτοπόρου στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα που τράβηξαν και, τα, και την προσοχή όλων και τη χλέβη πολλών ανθρώπων, γιατί πολλοί κοροϊδεύουν τέτοια θέματα. Πλάστα, επαναλαμβάνω, μπορεί να προσεγγίσει αυτά τα θέματα με πολύ σοβαρό τρόπο, χρησιμοποιώντα μέσα τα οποία δεν αμφισβητούνται και να συγκεντρώνει μαρτυρίε και περιστατικά. Και μετά μπορεί να πα έτοιμο να πει: Ορίστε, αυτά είναι τα στοιχεία και μαρτυρίε που έχω. Σταυρώστε με στην τελική. Μπορεί να πει μετά, αλλά έκανα σοβαρή δουλειά. Δεν κατέβασε πράγματα από το μυαλό μου. Έτσι είναι. Τέλο πάντων, αλλά θα μου πείτε τώρα: η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει τέτοιε προσπάθειε εδώ. Δεν μπορεί να στηρίξει επιστημονική ορθόδοξη εντό εγγυγικών έρευνα. Θα μπορέσει να, ε, να χρηματοδοτήσει τέτοιε προσπάθειες οι οποίε είναι εντό εγγυγικών στο περιθώριο και καλά, δεν είναι στην πρώτη προβολή. Τέλο πάντων, είναι μια απονεμένη ιστορία και αυτή. Η ε, παγκοσμιοποίηση είχε ένα από τα ωφέλινα αυτά ότι μπορείς να πας ας πούμε, στην διπλανή χώρα της Ευρώπης να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο. Μουσική Μουσική νομίζω ότι πλατειάσαμε... Ε, αυτό το θέμα δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή. Θα γίνει σίγουρα και δεύτερη, όχι σύντομα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα στα οποία, με τα οποία θέλουμε να καταπιαστούμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία ολόκληρη εκπομπή για τι ε, περίεργε, παράξενε και εναλλακτικέ θεωρίε ανθρώπων όπω ο Βαλέ και ο Κιλ. Θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε όντω ε, περιπτώσει οι οποίε μπορεί να ακούγονται ακραίε. Ωστόσο έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Δεν είναι κάκο αυτό και εμείς εδώ δεν έχουμε στεγανά. Μπορεί να έχουμε την άποψή μας και να τη λέμε δημόσια στον αέρα, ωστόσο δεν θα στερήσουμε το βήμα σε κάποιον ο οποίος κάνει σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα έχουμε μαζί μας λογικά τον καθηγητή των κύριο Σταύρωπα από Μαρινόπουλο, Μείνετε μαζί μας, θα διαβάσουμε και τα μηνυματάκια σας, νομίζω αμέσως, με, αμέσως μετά το διάλειμμα. Έχουμε και τη συνέντευξη, ας την πούμε, βόμβα εντός αγελικών, ένας ακαδημαϊκός, ένας... Άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πολύ αυτό το χώρο με το κύρος του Ακριβώς, Και έχει διοργανώσει δεκάδες συνέδρια δεν, Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να τα αναφέρω Έχει ένα τεράστιο θύμη. βιογραφικό Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που τον έχουμε σήμερα μαζί μας Να μας μιλήσει για ένα τέτοιο θέμα Θα πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι Ελπίζω υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι Θα το λύσω σε ένα-δύο λεπτά Και μόνο σε ένα-δύο δευτερόλεπτα Και επανερχόμαστε Δε φταίει μόνο ροκ. 20 χρονιά Ατλαντής Δηλαδή 105,2 Λόγω κάποιων επισκέψεων που έχουμε εδώ Μια μικρή παράταση στην ε, αναμονή ε, επαναρχόμαστε σε λίγο Με τη συνέντευξη του κύριου Μαρινόπουλου Που έχουν απροβλεπτεί τροχιά χαοτική Κυματοθράφστες κατοικούμενοι Λόκια σαν τροποθάλασσες Στην ομορφιά σου αναδειόμενη Χωρίς αντάλλαγμα τι χάρισε Όποιον αντέχει η νομοτέλεια, όσοι υποκειπτούν μονάχα στο νερό Αλήθινο και η εντέλεια, στον ανεξελεγκτό και χυμαρό καιρό Λιάξε βόβε απ' το νερό, μέρες και νύχτες Και περπατάνε στον αφρό, οι αφρότητες Τις φυδακίζουν στο βυθό Μέρε και νύχτε, α είναι το φω το φάνηρο οι Αφροδίτης. Νοερούς, σαν δισκιές πάνω τους άσπιλους Στους συμβάγεις παλωμενούς μυρούς Οι αλλαγές έρχονται απροσκλητές Όμως το νιώφερτο χρωστάει μια αρχή Απρόβλεπτες και νεοφώτιστες Καμιά δεν έχει παρθενογένη φυλαξεύονται από το νερό Μέρες και νύχτες και περπατάνε στο νερό οι Αφροδίτες τις στο φυθό Μέρες και νύχτες μα είναι το φως των φανερών Οι Αφροδίτες γνωρίζουν ακροτηριασμό Μέρες και νύχτες πολλοπληρές χωρίς αρμό Οι Αφροδίτες δίχως μ' αλλάξουν με πνευρό. Μέρες και νύχτες χαμογελούν στο πειράσιμο πήλι και πάλι μαζί σας. Η ώρα είναι 11 και τέαρτο. Έχουμε επιστρέψει εδώ για την συνέντευξη. Έχουμε δεχτεί και επισκέψεις. Ήρθε ο Τσόκιο ο Ρέστης στο σούντιο. Να καλά τα παιδιά που μας επισκέπτονται, μας δίνουν χαρά. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας εδώ σχεδικά με όσα λέγαμε α, την προηγούμενη ώρα. Όμως, νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στη συνέντευξη του κ. Σταύρου Παπαμαρινόπουλου, του καθηγητή α, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Να τον καλωσορίσουμε κιόλας, κύριε Παππομαρινόπουλε. Ναι, ναι. Ε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι τιμή για εμάς ένας Ακαδημαϊκός να βρίσκεται σε μια τέτοια εκομπή και στα ελληνικά Ρτζιανά. Ε, κύριε Παππομαρινόπουλε, θα θέλαμε να σα ρωτήσουμε, κατα καταρχάς με την πολύ βασική ερώτηση, ποια είναι για εσάς η φύση των αγνώσεων ταυτότητας επτάμενων αντικειμένων. Θα μπορούσα να σας πω το εξής. Ε, υπάρχουν δύο φαινόμενα. Το ένα είναι παράδοξο και το άλλο δεν είναι τόσο παράδοξο. Ε, το παράδοξο θα το αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Θα κοιτάξουμε το άλλο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον από την άποψη ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν γίνει εξαιρετικές αποκαλύψεις στην Αμερική. Από τον ε, γιατρό και ερευνητή Στέφεν Γκρίερ Ο οποίος μάρεψε περίπου 70 άτομα Από όλη την Αμερική Από διάφορους κλάδους Κυρίως τρατητικούς Αλλά όχι μόνο Όλοι αυτοί οι άνθρωποι Για το δεύτερο φαινόμενο Δεν θεωρούν ότι υπάρχει κάτι παράδοξο Θεωρούν ότι υπάρχει κάτι Το οποίο δεν είναι υγιεινό. Αυτή η πλευρά των πραγμάτων ε, τεκμέρεται από αυτούς τους ανθρώπους που τότε που γράφτηκε το βιβλίο και αργότερα όταν μαζεύτηκαν όλοι μαζί υπό τον Στέφαν Γκριερ στην ε, Αμερική και έκανε ένα συνέδριο εκλήθησαν και πολλοί ε, των κυριοτέρων δημοσιογράφων των μαζικών μέσων ενημέρωσης οι οποίοι όμως δεν είχαν ε, το θάρρος του δικό σα και την ενοξιδέρια δική να κάνουν τέτοιε ερωτήσει απλώς άκουσαν, είδαν και απείλαν και δεν έγραψαν απολύτως τίποτε. Αλλιώ και εσείς και ο καθημερινός πολίτης στον πλανήτη θα το ήξερε. Ε, μπορείτε να μας πείτε ποιες ήταν αυτές από οι αποκαλύψεις τις οποίες α, προέβησαν ο γκρι και η ομάδα του. Αυτές οι αποκαλύψεις που προέκλυψαν από αυτά τα 70 άτομα τα οποία, από τα οποία είχε πάρει συνέντευξη ο Γκρι είναι ότι όχι μόνο το Ροζβουλ είναι αλήθεια αλλά ότι υπάρχουν άλλες 22 περιπτώσεις παρόμοιοι από το Ροζβουλ βρήκε ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην, στις διάφορε επιχειρήσει, όπου αυτά ε, υπέστησαν πλήγματα άλλοτε από μόνα τους άλλοτε από γη να πειρά και μαζεύτηκε όλο αυτό το υλικό και πήγε στην Αμερική σε συγκεκριμένο μέρο όπου και το εξοτάζουν Επιστήμονες που ε, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό και οι οποίοι υπογράφουν συμβολεία ότι επί 50 χρόνια δεν πρόκειται να μιλήσουν ενώ βέβαια την περιοχή 51 όταν λοιπόν μιλήσει κανείς για αυτά τα θέματα και φτάσει στο φαινόμενο αυτό που σας είπα δεν το θεωρώ παράδοξο ε, και χρησιμοποιεί τι μαρτυρίε όλων αυτών αρχίζει να πείθεται ότι οι πολιτικοί στην Αμερική δεν, το, δεν γνωρίζουν την αλήθεια και όσοι τη γνωρίζουν είναι ελάχιστοι και προφανώς δεν μιλάνε γιατί θα ήταν μια πολιτική αυτοκτονία για κάποιον υπουργό Αμήνης να μιλήσει για αυτά τα θέματα ακόμα και αν τα ξέρει. Ένας ε, όμως ε, υπουργό Αμήνης του Καναδά μίλησε για αυτά τα θέματα και δεν επανεξελέγει. Διότι υπάρχουν, υπάρχει και εκείνη η μερίδα των δημοσιογράφων οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν το μαύρο-άσπρο και το άσπρο-μαύρο κατά και δεν σέβονται την αρχή της δημοσιογραφίας. Σας, ε, λέω ότι όταν ε, έγινε ένα πάρτι για να φύγει η ε, ισχυρό δημοσιογράφος λόγω της από μια κύρια εφημερίδα της Αμερικής ε, ένας νεαρός δημοσιογράφος του είπε ότι... Ε, πάνω ότι εσύ το προπίδιο τη τιμώτητε εγγραφέ για την αλήθεια για του πάντα. Και όταν τελείωσε αυτό του λέει όχι κύριε, δεν είναι έτσι, ούτε εγώ ούτε κανένα άλλο από εδώ μέσα έχουμε να κάνουμε με τιμειότητα στην, στην, στην ε, στη δημοσιογραφία. Πληρωνόμαστε για να διαστηρουμε την αλήθεια για να μην αναφέρουμε την αλήθεια. Όταν λοιπόν αυτό το λέει ένα στήριο άνθρωπο, υψηλό βαθμό στι που δεν έχει κανένα ανάγκη και τη φεύγει υπαίθυν τη δεξιή του. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί στο Καθημερινότητή του κόσμου και τι Αμερικέ που δεν μπορεί πλέον να καταλάβει τι το γίνεται σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, κύριε Παρ... Παπαμαρινόπουλε, γνωρίζω πολύ καλά ότι συμμετέχετε σε ένα κλειστό γκρουπ, ε, ονόματι Mangonia Project. Στο διαδίκτυο είστε από τους λίγους Έλληνες που συμμετέχετε, στο οποίο ανταλλάζονται ορισμένες πολύ σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται α, τόσο με το φαινόμενο των Άτια όσο και με το φαινόμενο εκδήλωσης α, εναερίων φαινομένων α, διαχρονικά. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό. Ναι, αυτή η ομάδα η οποία ε, μελετάει τα φαινόμενα δεν... Ε, ε, δεν ε, Ασχολείται με τα τελευταία 60 χρόνια, όπω αυτοί οι άνθρωποι, του οποίου συγκέντρωσε ο Στέφαν Γκριερ, αλλά πάει πίσω και μελετάει τα φαινόμενα σε όλου του Και τα μελετάει με βάση κείμενα σε διάφορε γλώσσε, οι οποίε όλε μεταφράζονται στα αγγλικά. Και φαίνεται λοιπόν ότι το πρώτο φαινόμενο, οι παραδοξότητε, ε, έχει καταγραφεί σε πολλά γεωργατικά σημεία και πλάτη ε, επιτυχώς. Αυτά λοιπόν βρίσκουν διάφορες επιστήμονε ιστορικοί και άλλοι οι οποίοι ε, συγκεντρώνουν το υλικό αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι ένα άλλο αξιόλογο βιβλίο πέρα από το Disclosure είναι αυτό το οποίο έγραψε ο Ζάκ Βαλέκ, και ο... Α, και ο Κρίς και ο Κρίς Στου ουρανού δείχνει όλε τις τι παραδοξότητε που έχουν καταγραφεί ανά του αιώνε πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Σκοπίμω το κάνουν αυτό για να δείξουν ότι πριν από τα αεροπλάνα, πριν από τα διαστημόπλαια, πριν από όλα αυτά τέτοια φαινόμενα υπήρχαν στου ουρανού και δεν έχουν να κάνουν με το σύνηθε πρόβλημα, αν ήταν αεροπλάνο, ελικόπτερο ή, ή άτια. Επομένω, έχουμε καθαρές ε, καταστάσεις που προέρχονται από κείμενα αλλά και από εφημερίδες πριν από την ε, εποχή αυτή της Φημεχανικής επανάσταση και πλην, πριν από του αδελφού Ράιτ οι οποίοι έβαλαν το πρώτο υπτάμενο, υγιεινο αεροπλάνο σε, τροχιά, σε μικρή τροχιά, σε μικρό ύψο πάνω από την γη. Κύριε Καθηγητά, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ε, υπάρχουν διαφορές ως προς τη μεθοδολογία και το υφολογικό υπόβαθρο ας πούμε των ερευνών που γίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχέση με αυτά τα θέματα προσογγιζούνται αλλιώς στην Ελλάδα ή δεν προσογγιζούνται και καθόλου και στο εξωτερικό τι δουλειά γίνεται θα, θα θέλαμε δηλαδή να μας κάνετε και μια ανάλυση του, του σωστού τρόπου ορθής έρευνας αυτών των φαινομένων από ελάχιστου Έλληνες που το παρακολουθούν στενά δεν υπάρχει ουσιαστικά και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό συνήθως προπηλακίζονται είτε από ανωαίτους συναδέλφους δικούς σας οι οποίοι είναι αφελείς ή είτε από άλλους οι οποίοι δεν είναι αφελείς αλλά το κάνουν σκόπιμα επομένως δεν υπάρχει καμία μεθοδολογία λίγοι άνθρωποι έχουν σοβαρή άποψη και λίγοι κάνουν, κάνουν μεθοδολογική δουλειά που να έχει κάποια αρχή μέση και τέλος εκείνοι οι γνωρίζουν τις έρευνες που έχει κάνει ο αστροφυσικός και δικός στις υπολογιστές και στα προγράμματα Ζακ Βαλέ αυτοί λοιπόν μπορούν να ξέρουν ότι έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία πιστεύω ότι μπορούμε και εμεί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων, έστω και με καθυστέρηση και να προσφέρουμε υπηρεσίε. Ε, κύριε Παρινόπουλη, να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Θα ήθελα να μας πείτε από, από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από την αρχαία Ελλάδα, εάν γνωρίζετε κάποια περιστατικά τα οποία θα μπορούσε κανείς να, να χαρακτηρίσει, τα αποδόσια, ε, να στα χαρακτηρίσει έτσι ενδιαφέροντα. Θα σας πω ένα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το να αναφέρει ο Πλάτων τον Τέρτο όνα ω ως μια παλιά ιστορία της προϊστορίας που τη χρησιμοποίησε ε, για να ε, δει πόσο αντέχει η λογική ανάλυση σε αυτήν χωρίς να το περάσει από τον νου ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό θέμα που ανήκει στην κατηγορία του πρώτου πρώτης κατηγορίας των παράξεων ή παράδοξων φαινομένων. Υπέχαν δύο νεαρά κορίτσια την Αθήνα της εποχής ε, της προϊστορίας όχι της κλασικής Αθήνα, της προϊστορίας δηλαδή της εποχής των Αχαιών και μπροστά στα μάτια του ενός ε, ήρθε ένας παράξεων σαν και πήρε τη μία από τις δύο και το χρονικό αυτό είπαν όλοι ότι ο Βορέας, ο άνομος Βορέας την πήρε όπως αντιλαμβάνεστε διαφεύγει, διαφεύγει τις προσοχή των ένα άνομος να πάρει μόνο το ένα κορίτσι και να αφήσει το άλλο διότι ο άνομος αν ήταν ο πραγματικά θα έχει πάρει και τα δύο αυτό λοιπόν είναι γραμμένο στην αρχή ελληνική γραμματεία και προσπαθεί ο Πλάτων με τους μαθητές του να κάνει ανάλυση της λογικοφάνειας ή της λογικότητας αυτού του φαινομένου δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό αυτού του Τέλος θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση, τέλος μένα, όχι από τον Αντρέα. Ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αν και σίγουρα είναι τεράστιο θέμα και δεν μπορείτε να, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε, ε, πάρα πολλά σχετικά με το θέμα της ιδιαίτερότητα κάποιων τόπων. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι ε, φαινόμενα όπως οι εμφανίσει ε, UFO συμβαίνουν με πολύ μεγάλη συχνότητα σε πολύ συγκεκριμένους τόπους. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για την ιδιαίτερη σχέση συγκεκριμένων τοποθεσιών και εκδήλωσης ανεξήγητων φαινομένων. Εγώ εξετάζω από υγειοφυσική απόψη παράξενο τόπους που υπάρχουν στη χώρα μας αλλά δεν έχω έρθει σε, στην, στη θέση να του εξετάζω από την πλευρά που μου λέτε εσείς. Δεν γνωρίζω αν πηγαίνουν, ε, αν είναι, έλκουν ή όχι. Ε, τα άτια, εκείνο που ξέρω είναι ότι πράγματι υπάρχουν οι οποίοι έχουν ορισμένε ιδιότητε σήμερα μετρήσιμες αυτά, αυτοί οι παραξενητόποι σήμερα κατηγοροποιούνται από την πλευρά της γεωφυσικής τεχνολογίας διότι μας επιτρέπεται να τους μετρήσουμε με γεωφυσικές συσκευέ και να γνωρίζουμε πως περιφέρονται Α, θα έλεγα και θα σα έδειχνα αν είχατε τηλεόραση ένα παράξενο φαινόμενο το οποίο συνέβη στο ναό τη Ήρα που είναι στην περαχώρα κοντά στο Λουτράκι. Ένα μικρό κορίτσι mm. έφευγε με την οικογένειά του ε, μία Κυριακή που είχαν πάει να επισκεφθούν τον ναό τη Ήρα και την τελευταία στιγμή, λίγο πλην, πριν πέσει ο ήλιο, είχε ακόμα λίγο ήλιο, πήρε μια φωτογραφία α, με μία συνηθισμένη μηχανή και, ένα, και φιλμ, όχι με ψηφιακή μηχανή και έφυγε διότι το σπίτι όταν λοιπόν πήγαν και ανέπτυξαν. Ο κατάλληλο φωτογράφος ανέπτυξε το φιλμ, το κοίταξε. Βρήκε ότι υπήρχε μία ενεργειακή δύναμη, μία όρατη στο μάτι προφανώ, γιατί κανεί δεν το είδε, αλλά ικανή να καταγραφεί στο φιλμ και αυτή η ενεργειακή δύναμη κατέληγε σε ένα σημείο του ναού τη Αυτό λοιπόν το φαινόμενο θα μπορούσε κανείς να το εξηγήσει, αν θέλετε, ω ένα φυσικό φαινόμενο, διότι μπορεί μπορεί να είχε αυτή η ενεργειακή ύλη α, να αποτελείται από πλάσμα δηλαδή ιονισμένο αέρα με θετικό φορτίο και να πήγαινε να προσγειωθεί στον ναό κάτω από τον οποίο υπήρχε προφανώς ασβεστόλυθος ο οποίος είχε ηλεκτρικό φορτίο με επιφάνεια δηλαδή με ηλεκτρικό φορτίο ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει όταν κατεβαίνει το νερό μετά από βροχόπτωση και χάνει το νερό με ελεύθερη ηλεκτρο... ηλεκτρόνια ηλεκτρο... ηλεκτρο... ηλεκτρο... ηλεκτρο... ηλεκτρο... ηλεκτρο με αποτελέσμα να παραμένει τηλεκτρο, ηλεκτρόνια στο έδαφος. Θα μπορούσε να εξηγηθεί έτσι αυτό. Αλλά αυτό μπορεί και να εξηγηθεί και διαφορετικά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει απλώς με μία παρατήρηση απαιτεί κάποιος να έχει ένα σύστημα από συσκευέ σε τέτοιους τρόπους, όχι αναγκαστικά αρχαιολογικούς τρόπους και να τα μελετάει σε συνέχιες ωράριο, όλο έτο. Είναι Σίγουρο ότι τέτοια παράδοξα φαινόμενα θα καταγραφούν όχι μόνο με μια κάμερα ψηφιακή, αλλά με μια infrared κάμερα, με μια συσκευή ηλεκτρομα, με μια, με μια, με μια ηλεκτρομαγνητική διαφόρων συχνοτήτων, με ένα μαγνητόμετρο, αλλά και με ένα βαριτόμετρο που μετράει μεταβολή τη ένταση του βαριτικού πεδίου, και με εκείνα που μετράνε ακνοβολίε όπω ραδινεργέ ακνοβολίε. Όλο αυτό το υλικό, αν το έχει κανεί online. Μπορεί από το Πανεπιστήμιο τη με την κατάλληλη αρματοδότηση να το κρατήσει επί έναν χρόνο και να παρακολουθεί τι γίνεται εκεί. Όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ πλούσια αποτελέσματα να πούμε στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και στον καθημερινό πολίτη και στην εκπομπή σα. Κύριε Πα... Παπαμαρινόπουλε, να σα πω ότι το συγκεκριμένο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το Ηρεμπεραχώρο το είχαμε συναντήσει και εμεί για πρώτη φορά στο περιοδικό Ελληνικό Πάνθεο το Μάρτιο του 2004 και μάλιστα λίγους μήνες μετά έχουμε ένα παρόμοιο περιστατικό μια δίνη η οποία εμφανίστηκε σε μια βιντεοκάμερα η οποία δίνη εμφανίστηκε στο αρχαίο ηρέων της, της Άμου η ημερομηνία ήταν 10 Αυγούστου του 2004 τη το λήψη του βίντεο την έκανε ο οπερατέρο Γιώργος Ομαλιαμάνης πρώην του Α και της αμυακής και είναι τότε. πολύ ευχάριστο να πω ότι μπορούν να δοθούν απαντήσεις που πριν λίγο καιρό θα μπορούσαμε να τις αποδώσουμε σε υπερφυσικά αίτια ή σε άγνωστα αίτια. Μπορούμε να προσεγγίσουμε τέτοια φαινόμενα αρκεί να έχουμε όρεξη, εξοπλισμό, γνώση και φυσικά χρηματοδότηση. Έτσι. Και παρόλα αυτά, θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο έτσι κάναμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ των δύο τόπων, δηλαδή μεταξύ του ιραίου τη Περαχώρα στο Λουτράκι και του ιραίου τη ΣΑΜΟ. Ένα είναι στην Περαχώρα, στο ιραίο εκείνο, ένα είναι το άλλο ιραίο στη ΣΑΜΟ και υπάρχει άλλο ένα κοντά στον Παρθανόνα, στην Αθήνα. Ναι, ναι, σας ακούμε ε, Δεν ξέρω ο Αντρέα Αν να ρωτήσει κάτι Εμεί ε, να ευχαριστήσουμε τον ευχαριστήσουμε κύριο το καθηγητά κύριο. Είναι πολύ σπουδαία η παρέμβασή του Σημένου σας αξίας η παρέμβασή του Τα ενδιαφέροντα του βέβαια Να πούμε ότι είναι πάρα Ευρύτατα πολλά Ευρύτατα και πάρα πολλά και... Να, να φέρουμε έτσι κάποια πούμε, μπορούσα... Να πούμε την Ατλαντίδα ο, ο άνθρωπος στην ουσία είναι πίσω από την διοργάνωση παγκοσμίων συνεδρίων γύρω από το θέμα Με το τελευταίο που έγινε στη Σαντορίνη τον Ιούνιο τώρα του 2011 Σίγουρα όλα αυτά με τα οποία ασχολείται μπορούν να καλύψουν πάρα πολλέ εκπομπές μας Και θα θέλαμε κύριε Παπαμαρινόπουλο να, έχα... να σας έχουμε σε μια Και σε περισσότερες επόμενες εκπομπές μας εδώ Ή και ακόμα ε, ε, θα μπορούσαμε να σας συναντήσουμε και από κοντά Εγώ με και, κατά και από το Αίγιο μου είναι πολύ εύκολο Κάποια στιγμή να έρθω και στην Πάτρα να συζητήσουμε. Τέλο πάντων, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Είσαι. Αφού χαιρετούμε λοιπόν τον κύριο καθηγητά, συνεχίζουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και έχουμε τι στήλε στη συνέχεια. Σε λίγο θα είναι μαζί μα ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Μίστερη, ο Γιώργο Ιωαννίδη. Που με πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα στη στήλη του Occult Panorama. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επίλοι και πάλι μαζί σας, 20 λεπτά πριν τις 12. Ελπίζουμε αυτό το μυσικό διάλειμμα να σας ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Η μαδρουγάδα μας αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με τη ροή της εκπομπής μας. Η πρώτη ραδιοστήλη για τη σημερινή εκπομπή είναι εδώ και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Ιωαννίδη. Είναι ο μόνιμος, ας πούμε, συνεργάτης μας, αρχισσυντάκτης του Περιοδικού Μίστερη, και, και ψυχολόγος, και γραφέας. Γραφέας μιας βιβλίων. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα με τη στήλη Όκαλτ Πανόραμα. Ε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις. Μια χαρά. Λοιπόν, τι μας έχεις για σήμερα. Καταρχήν, ε, για να είμαστε σωστή με την ιστορία, αν και θα με συγχωρήσω ο Αλέξανδρος γιατί σίγουρα τα ξέρει καλύτερα, σχετικά με τα UFO και τους αρχαίους αστροναύτες, ο Κέννερ Θάντοντ, το 1947, ο ίδιος είχε πει ότι αυτά που είδε ήταν μάλλ ο Ντένικεν έγραψε το πρώτο του βιβλίου το 1968, οπότε η θεωρία ότι τα UFO είναι εξωγήινα κατασκευές ε, αποδόθηκε πολύ νωρίτερα από τον Ντένικεν. Επίσης να πω ότι ο πατέρας της θεωρίας των αρχαίων αστροναυτών θεωρείται το δημοσιογράφος Χάροτ Βίλκινς. Το 1954 είχε διατυπώσει τη θεωρία ότι πιθανότητα στην αρχαιότητα είχαν έρθει εξωγήινοι ε, δεν δόθηκε τόσο έμφαση στο κείμενά του Ο Ντένικ είναι αυτός που ανέπτυξε τη θεωρία έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα ε, Αλλά η, η έννοια ότι οι εξωγήνοι έρχονται από την αρχαιότητα μέχρι η εποχή Υπήρχε και στην ε, γραμματεία της ε, ε, επιστημονικής δεκαετια Δεκατία 20-30-40 ε, Όσοι έχουν διαβάσει λάφκα κάτι θα του δημίζει Χωρί αμφιβολία σίγουρα το... Πάρα πολλά στοιχεία έτσι, όλες αυτές τις ενασχόλη με τα εναλλακτικά θέματα έχουν ξεκινήσει από, την, από το χώρο τη επιστημονική φαντασία. Βέβαια, εμεί τον Τένγκε τον αναφέραμε σαν σημείο αναφορά όλη αυτή τη υπόθεση. Ναι, και βέβαια η διαφορά με τον Άρνολτ είναι ότι ο Άρνολτ μίλησε για μία θέαση ενό αντικειμένου που είδε στην εποχή του και τώρα το απέδωσε σε εξωγήνα. Και βέβαια η επιστημονική φαντασία, ούτε. αν θέλουμε να επιστρέψουμε ακόμα και τον Ιούλιο Βέρν, α πούμε, ε, ε, έχει επιβεβαιωθεί κιόλα πολλέ φορέ. Να περάσουμε στο Occult Panorama τη σημερινή μα εκπομπή, Γιώργο. Λοιπόν, αφιερωμένα αυτή τη φορά στον κινηματογράφο, μπορούμε να κατηγορούμε συνέχεια την εμπορική διάσταση του κινηματογράφου. Όπω δηλαδή υπάρχουν παραγωγές που επένδυσαν στην ποιότητα, ε, ε, επένδυσαν περισσότερο στο να βγάζουν τα χρήματα για να καλύπτουν τα τεράστια ποσά των blockbusters. Υπάρχουν όμω κάποιε παραγωγέ ε, που βαδίζουν στα ποιοτικά μονοπάτια α, και πιο συγκεκριμένα στη μεταφυσική και το οκουλτίζμ. Ε, θα αναφέρω τρεις α, ταινίες από τις πολλές πραγματικά που υπάρχουν. Στην κορυφή τη ιδιαίτερης κατηγορίας του πνευματικού κινηματογράφου, αν θέλετε, βρίσκεται το «The Holy Mountain» του 1973 από τον Αλεχάνδρο Γιωδωρόφσκι και κυριολεκτικά πρόκειται ίσως για την πιο παράξενη ταινία όλων των εποχών. Σε αυτή παρακολουθούμε τη σταδιακή ενός ανώνυμου ήρα από κάποιον αρχινιστή στον κόσμο των αρχιτύπων και της ψηλής μαγεία. Όσοι ενδιαφέρονται για τον Μπουδισμό, τη φιλοσοφία του Γκουρτζίεφ, το δυτικό αποκρυφισμό, θα βρουν στην ταινία αυτή ένα τεράστιο μοσαϊκό από σύμβολα που παραπέμπουν σε όλε αυτέ τι έννοιε. Μια άλλη ταινία που θα ήθελα να προτείνω είναι Το Lucifer Rising το 1972 από τον Γκένεθ Άγγερ. Μια πραγματικά πολύ δύσκολη ταινία κι αυτή, πιο πομπόδε από αυτή του Γιοδωρόφσκη, η οποία ασχολείται με τη μυθολογία και τη μαγεία τη Αρχαία Αιγύπτου αλλά και το μυστικισμό του Alistair Crowley. Ο Κένεθ Άγγερα έχει κάνει πολλέ ταινίε σίγουρα, αλλά το Ρούξιν περάζει κατά τη γνώμη μου είναι το στέμα από την καριέρα του. Λιγότερο δύσκολο αυτή τη φορά και ίσω περισσότερο ο mainstream είναι ο Ντάριαν Αρνόφσκι που πολύ πριν το μαύρο κύκνο που είδαμε πρόσφατα και το Requiem for a Dream, μα χάρισε το Πι του 1998. Μια σκληρή ταινία για την αιμονή του ανθρώπου να ανακαλύψει το αναθάρω νόημα και τη βαθύτερη αρμονία του σύμπαντο μέσα από τα μαθηματικά και την εσωτερική φιλοσοφία. Η Ερή Καμπάλα, Ψυχολογία του Βάθου, η Μαθηματικά και Zen συναντιούνται σε μια πρωτόγνωμη περιπέτεια αναζήτηση. Αυτά είναι τρει ταινίε που συνιστώ στου φίλου μα να παρακολουθήσουν οπωσδήποτε: Το Γερό Βουνό, Lucifer Rising και π. Υπάρχουν περισσότερε, όσοι μπουν στην ιστοσελίδα μου ε, από φαίνια.gr θα συναντήσουν μια λίστα με 11 ταινίε αλλά και αναφορέ σε πολλέ περισσότερε πάνω σε θέματα του πνευματικού κινηματογράφου. Μαλιστα γέρο. Ευχαριστούμε πολύ για τι πληροφορίε σου. Πριν από λίγε ημέρε ε, να πούμε ότι κυκλοφόρησε και το καινούριο Μύστερι του Δεφου Δεκεμβρίου. Μπορεί να μα πει κάποια θεματάκια τα οποία πραγματεύεται αυτό το τέλο. Πάλι το πω κύριο Ελεκτρικά, είναι ένα πολύ γεμάτο τέφου. Ε, το κεντρικό μα θέμα είναι το μήνυμα τη Φίγκρα για την εποχή που έρχεται. Ε, είναι ένα άνθρωπο κάληψη που υπογράφει ο Αλέξαμε στο Γεννακό ε, σχετικά με την ε, σφίγκα στην αρχαία Έγιπτο και την. Ε, και αυτό που είναι να συμβεί το 2014. Το δεύτερο μεγάλο θέμα μα όμω εδώ είναι μια πρόκειται για μια παγκόσμια αποκλειστικότητα πραγματικά. Ε, το περιοδικό έχει πραγματοποιήσει κάποιε συνεργασίε με συγγραφεί και ερευνητέ του εξωτερικού. Σε συγκεκριμένη περίπτωση με τον παρουσιαστή του Legend Quest, είναι μια τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ στο sci-fi το αμερικάνικο. Ε, με τον και, λοιπόν και συγγραφέα Ashley Cowey, ο οποίο μα έδωσε κατά παγκόσμια αποκλειστικότητα την τελευταία του έρευνα σχετικά με το μεγάλο μυστικό των αετών στο παρεκκλήσιο του Ρώσλαν στην Σκοτία. Ε, πιστεύω ότι οι φίλοι του μυστηρίου και της άγνωσης ιστορίας θα βρουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα σε αυτό το τεύχο τη. Πολύ ωραία Γιώργο Ιωαννήθη, νομίζω μας τα είπε άριστα. Έτσι. Τον ευχαριστούμε πάρα τον ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Θα τον έχουμε μαζί μα ξανά. Να πούμε ότι θα τον δούμε κιόλα στον ναι. Θεόργο σε λίγε ημέρε. Η Αστρική Πύλη θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Ένα τα, ταξίδι αναψυχή, ψυχαγωγία, διασκέδασης γιατί όλα θα, αυτά το, μαζί. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο. Λόγω των γενεθλίων των παραγωγών του, έτσι. Ναι. Δηλαδή, των παραγωγών τη, τη εκπομπή. Είναι τα γενέθλια μα πέφτουν σε πολύ κοντινέ ημερομηνίε τώρα, το Δεκέμβρη. Δεκέμβρη του 83 συγκεκριμένα τώρα. Ίσως όσοι μα παρακολουθούν από τη Θεσσαλονίκη έχουν την ευκαιρία να κάνουμε έτσι ένα ανοιχτό meeting κάποιο βράδυ. Μπορεί να ανακοινώσουμε στο μεταφυσικό.gr, στο φόρουμ κάποιο στο... άτυπο meeting α πούμε αλλά και στο Facebook. Στο Facebook, στο, ναι. Facebook, στο λογαριασμό τη εκπομπή τη FM. Θα μπορείτε να δείτε αυτό, φίλοι που μα ακούτε από τη Θεσσαλονίκη μέσω ίντερνετ, φυσικά στη Θεσσαλονίκη θα χάσουμε πολύ να σα γνωρίσουμε. Λοιπόν, Γιέργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλώς ήρθα και σένα, εμείς... εμείς θα συνεχίσουμε με, το... με την επόμενη στήλη μας, Εσύ. με τον Αλέξανδρο Τογιαννάκο, ο οποίο θα είναι λίγο, σε λίγο στην παρέα μας, μια γεφυρούλα έτσι, μουσική για ένα μικρό περιορισμένο χρόνο. Ο, διάστημα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί σας. Επιστρέφω. Κοντά σας. Είμαστε περίπου 10 λεπτά πριν από τι 12 και είναι μαζί μα ο Αλέξανδρος Γεννακό, ο συνεργάτη τη εκπομπή με τη θεματολογία τη εναλλακτική αρχαιολογία. Αρχαιολόγος ο ίδιο μα είχε συντροφεύσει εδώ στην δεύτερη αστρική πύλη. Νομίζω σήμερα θα αναφερθεί στο Stolket και θα το συνδέεσαι με το θέμα μα. Θα έχει άμεση σχέση με το θέμα στο οποίο αναπτύξα κατά τη διάρκεια τη πρώτη ώρα, αλλά και αργότερα με τον κύριο Παπαμαρρινόπολ. Γεια σου, Αλέξανε. Τι έχει σήμερα από το χώρο τη εναλλακτική αρχαιολογία και πώ μπορεί να συνδεθεί ένα μνημείο σαν το Stonehenge με όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε σήμερα, Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ είμαι πιο ρασιοναλιστή σε αυτό ζήτημα σχέση με του προαλήσαντε. Δυστυχώ δηλαδή, η εναλλακτική αρχαιολογία έχει μπλεχθεί πάρα πολύ με ζητήματα Α το ονομάσουμε έτσι. Αυτό που για το Stonehenge. καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο πιο να ψήφισμα γρήγορα. Υπήρχε ένα ερευνητή γύρω στο 80. Ο Βίλιαμ Σκοτ, καμία σχέση με το γνωστό καλλιτέχνη. Ο Βίλιαμ Σκοτ, λοιπόν, γύρω στο 80, δήλωσε ότι το στόγχετ ήταν φτιαγμένο από εξωγέννου. Και πώ το έθεσε αυτό. Είπε ότι υπήρχε ένα αρχαίο μύθο, ότι ο Μέρλιν είναι χτιστή ο ίδιο ο Στόγχετ. Οπότε μεταδίβασε αυτή τη γνώση σε έναν εξωγέννο. Λέει δηλαδή ότι ο Μέρλιν ήταν εξωγέννο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν αστείο, καθαρά αστείο, δηλαδή. Κανένα λογικό άνθρωπο δεν θα τέτοιο. Δυστυχώ έγινε πολύ γνωστή η θεωρία του. Ο ίδιο χάθηκε από το προσκήνιο γιατί σε μια δικαστική διαμάχη τον κυνήγησε στην αρκετά πανεπιστήμια, αλλά θεωρεί ότι ζει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το στόχο είναι αρκετά γνωστό στην Ελλάδα, αλλά κάπως έτσι ξεκίνησαν και οι θεωρίε του Ντένιγκεν για την Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτό διέφτηκε από εκεί και συνέχισε. Τώρα για κάτι άλλο που είπατε πριν, για τον έργο Βοντένιγκεν τον ίδιο. Δεν είναι υπεύθυνο ο Βοντένιγκεν το ξεκίνημα των αρχαίων αυτών. Είναι ο ο Κάλεφ θα κάνει στο βιβλίο όταν έχει διαβάσει τη φύση Ζωή στο σύμπαν, νομίζω ότι και στα ελληνικά. Είχε πει ο ίδιο ότι ίσω υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει ζωή στο Σύπαν. Κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό αν δούμε το τι λέει σήμερα η επιστήμη. Σε ένα επόμενο βιβλίο, στο Broker's Brain, δεν έχει μεταφραστεί δυστυχώ στα ελληνικά, εκεί αναφέρει ότι μάλλον εγώ ήμουν υπεύθυνο για τους του αγίου αστροναύτε. Έδωσα δηλαδή τροφή σκέψη σε όλου αυτού. Και βέβαια μετά χτυπάει. Φοβοντέ δεν που πονάει, δηλαδή στα επιχειρήματα. Πού είναι δηλαδή τα επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων, Για να συνεχίσω λίγο παρακάτω, Για να δείτε λίγο το ψεύδο που υπάρχει σε όλα αυτά και να φοβόνται λίγο οι αναγνώστε, Όλου αυτού οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά να προσφέρουν επιχειρήματα. Έχω διαβάσει αρκετέ παρτομέρειε και σε περιοδικά στην Ελλάδα για τα αλο... ιαλοποιημένα τείχη. Νομίζω το ξέρει πολύ Δεν υπάρχουν ιαλοποιημένα τείχη. Είναι μια θεωρία η οποία ξεκίνησε. Γύρω στο 1990, πάνω σε ένα πολύ μεγάλο ψέμα, υπήρξε ένα βιβλίο επίση, πάλι του Βουλιαμ Σκοτ, ο οποίο θεώρησε ότι τα υλοποιημένα τείχη έγιναν έρθει από του εξωγήνου. Ήρθαν δηλαδή και με χάρη σε μεγάλη θερμοκρασία δημιουργήθηκαν. Αυτό δεν ισχύει. Οι υλοποιημένα τείχη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν καμένα τείχη. Τα τείχη αυτά κάηκαν. Κάηκαν σε διαμάχες γύρω στο 1100 μετά Χριστό. Με. Δεν με. έρχεται με την αρχαιότητα. Αυτό όμως πού το στήριξε ο άνθρωπος. Το στήριξε κάπου πριν στην αρχαιολογία το έχουμε καταλάβει. Αλλά αυτός το χρησιμοποιεί ως δικό του δεδομένο. Αν δείτε κάτω τους Μάγια, ο λόγος που χάθηκε ο πολιτισμός των Μάγια δεν είναι ούτε εξωγήινος ούτε τίποτα τέτοιο. Ο λόγος που χάθηκε ήταν πολιτικές διαμάχες. Πολιτικές διαμάχες και σφαγή μεταξύ των δύο λαών. Το λαό των Αζτέγκων και το λαό των Μάγια. Οπότε κάηκαν τα κέντρα τους. Τα κέντρα της και τα κέντρα του πολιτισμού τους. Να πούμε εδώ Αλέξανδρο ότι σε μια επόμενη εκπομπή η λογική λέει ότι θα τη βρούμε μέσα στο 2011. Θα ασχοληθούμε εκτενώς με το ζήτημα των Μάγια και, και του 2012 σαν κεντρικό πλέον θέμα τη εκλογή. Και όλε αυτέ τι θεωρίε, την παραφιλολογία, όπω θέλετε, χαρακτηρίστε τα όλα αυτά που έχουν ακουστεί γύρω από το 2012 και το σχατολογικό σενάριο που ακριβώς. συνεπάγεται αυτή η ιστορία. Ένα χρόνο πριν ε, τη συμπλήρωση τη ημερομηνία 0, όπω πολλοί έχουν χαρακτηρίσει, θα έχουμε τη χαρά, πιστεύω, να σε έχουμε μαζί μα για να αναλύσουμε όλε αυτέ τι θεωρίε που έχουν προταθεί για το 2012. Βεβαίω. Το θέμα του 2012 είναι τεράστιο. Βασικά ξεκινάει από τραγικά βράθη και φτάνει ακόμα τραγικότερα, να το δείτε. Δηλαδή, λένε πολλέ φορέ και το ημερολόγιο των Μάγια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχουν τα ημερολόγια των Μάγια. Όπω το χριστιανικό πολιτισμό και στην αρχή πήγαν δεκαετή ημερολόγια, έτσι έγινε και εκεί. Οπότε, αυτό θέλει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε επόμενη, σε επόμενη εκπομπή, όπω είχα πει και εγώ. Πολύ ωραία, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ που και απόψε το βράδυ μαζί μα. Πολύ σύντομα θα έχουμε και ξανά, είπαμε για ποιο λόγο. Σε ευχαριστούμε λοιπόν Αλέξανδρε, καλή από Αθήνα ε, Εμείς το τώρα θα περάσουμε έτσι σε μια σε μικρή γέφυρα Και θα είμαστε και πάλι μαζί Να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπού Σιγά σιγά, σιγά, -σιγά τις, θα κλείσουμε τελευταίες που μας έχουν απομείνει Πάμε σε ένα κινηματογραφικό νέο, αυτή τη φορά είναι η στήλη των ταινιών, την οποία, σας την την οποία μάλλον σα επιφυλάσαμε για το τέλος. Ο Τζορτζ Λούκας λοιπόν, ανακοίνωσε τα σχέδιά του να επανακυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τα Star Wars σε 3D. Όπως καταλάβατε, λοιπόν, όλα τα Star Wars θα παρελάσουν ξανά στι αίθουσε των κινηματογράφων, αυτή τη φορά σε 3D μορφή. Το θέαμα θα αρχίσει να γίνεται τελείως φαντασμαγόρικο. Φανταζόμαστε αυτές τις ταινίες, αν μεταφερθούν με έναν ορθό τρόπο και με σωστό τρόπο... Σε, στην τρίτη διάσταση, με, στην ουσία, όλε αυτέ τι ταινίε θα ξαναζωντανέψουν με έναν νέο τρόπο. Τι έχουμε αγαπήσει όλοι μα. Δεν ξέρω αν τι έχετε δει όλοι και όλε τις ταινίε. Είναι πολλέ. Ακριβώ έτσι είναι. Υπάρχουν εκατομμύρια οπαδοί του Πολέμου των Άστρων σε ολόκληρο τον Έχει κόσμο. Έχει δημιουργήσει ένα κίνημα και ό, και ό, μόνο... αυτή, αυτή η σειρά ταινιών, α πούμε. Όχι μόνο δημιούργησε κίνημα, αλλά είναι και από τι ταινίε εκείνε που δημιούργησαν ακόμα και θρησκείε. Έτσι σε κάποια εκπομπή θα αναφερθούμε σε παράξενες θρησκείες και λατρείες που υπάρχουν στον κόσμο μας. Υπάρχει, για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε, η Εκκλησία των Τζεντάι, οι οποίοι πιστεύουν όντως ότι υπάρχει η δύναμη, αυτό που έλεγαν έτσι η τα έτακα «May the force be with be you», with you. Ναι, και λατρεύουν έτσι την δύναμη των Τζεντάι. Ε, αποστρεφόμενη την, την Dark Side των Sith Αυτή θα είναι οι εντός αγικών σατανιστές του, της εκκλησίας των Jedi φαντάζομαι. Έτσι. <laughs> Και μάλιστα έτσι για να χαριτολογήσω λίγο, είχαμε ένα περιστατικό πριν από λίγους μήνες ε, στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, όπου ένας ε, ε, Νεαρός, ο οποίος ήταν πιστός της εκκλησίας των Τζεντάι δικαιώθηκε και ζήτησε μάλιστα και αποζημίωση για ποιο λόγο, γιατί μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ ε, του απαγο... του, τον α, διέταξαν ουσιαστικά να βγάλει την κάπα του γιατί όπως ξέρουμε όλοι α, η... Η κουλτούρα ας πούμε Η jendai κουλτούρα Όσοι έχετε δει και τις ταινίε, θα το καταλαβαίνετε είναι, Αφορούν όλες αυτές τις κάμπες Τις περίεργες με τις κουκούλες και τα λοιπά Οπότε όταν μπήκε στο σούπερ μάρκετ Του είπαν ότι για λόγους ασφαλείας για Λόγω του ότι οι κάμερες καταγράφουν Πρέπει να βγάλεις την κουκούλα σου αυτό λοιπόν του έκανε μήνυση ουσιαστικά γιατί έθιξαν το θρησκευτικό του συνέστημα και δικαιώθηκε. Τελεί. Καλά του έκανε, μην Ο... <συσιαστικές> Δηλαδή, πα να ψωνίσει ένα σούπερ μάρκετ και θα σου πούνε Α, δεν μου αρέσει ξέρω, η κουκούλα σου. <συσιαστικές> Τι είναι αυτή η παράνοια με την ασφάλεια, τέλο πάντων. Για όσους, σε όσου κάνουν ξανά αυτή την παρατήρηση, μπορείτε ελεύθερα να του πείτε ότι ανήκετε στην εκκλησία των Τζεντάι. Εμεί για να κλείσουμε αυτή την στήλη τη ταινία να πούμε ότι. Ε, στι αρχέ του 2012 θα βγει στι αίθουσε το Star Wars The Phantom Manage. Wow. Πού, αυτό το αγγλικό, δεν το, το σκοτώνω λίγο. Ε, και αν όλα πάνε καλά από εισπρακτική απόψεω, ε, θα συνεχίσουν κάθε χρόνο να βγαίνουν ε, οι ταινίε. Εμεί είμαστε σίγουροι ότι θα είναι εις πρακτική επιτυχία η 3D έκδοση τέτοιων ταινίων. Ε, Επίση, να πούμε, νομίζω, δε, δεν ξέρω τώρα την ακριβή ημερομηνία, αν βγει και ή θα βγει. Νομίζω ότι θα βγει σε λίγο καιρό και η Blu-ray έκδοση. Star Wars, σε η υψηλή ανάλυση για του ε, λάτρεις ε, του τη Hi-Fi ε, ε, τηνπτική εμπειρία θα είναι ότι πρέπει. Λοιπόν, η τελευταία στήλη της εκπομπής είναι το περιοδικό και το βιβλίο της α, ημέρας. Λοιπόν, α, να μιλήσουμε λοιπόν για πρώτη φορά για το εβδομαδιαίο περιοδικό του Ελεύθερου Τύπου, τα φαινόμενα... Της, κάθε... Του οποίου περιοδικού, το οποίο είναι ένθετο κάθε Σάββατο στον Ελεύθερο Τύπο... Ο αρχισυντάκτης είναι ο Μινάς Παπαγεωργίου που είναι εδώ μαζί μας στην παρέα μας καλά, Κάθε Δευτέρα 10 με 12 Να δώσουμε λοιπόν αποκλειστικά ότι το προσεχές ε, Σάββατο ε, το περιοδικό θα κυκλοφορήσει με θέματα όπως το, πείρωμα, το πείραμα του Νέστορα στην Πύλο ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πείραμα για την ανείχνευση των Νετρίνο ένα πολύ όμορφο άρθρο για την φύση των UFO πολύ ενδιαφέρον από τον Δημήτρη τον Αργασταρά θα σχετίζεται με όλα αυτά τα θέματα. Τα οποία αναλύσαμε σήμερα, το πείραμα Montoc στην Αμερική, που συνδέεται με θεωρίε συνωμοσίε σχετικά με το, με το πείραμα τη Φιλαδέλφη, καθώ επίση και μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σχετική με τα μαγικά δαχτυλίδια. Από εκεί και πέρα, το βιβλίο το οποίο προτείνει η Αστρική Πύλη σήμερα για όλου εσά έχει φέρει τον τίτλο Το Βιβλίο του Κακού από τι εκδόσει Μαγικό Κουτί. Την επιμέλεια έχει κάνει ο Γιώργο Βαϊλάκη. Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο 22 συγγραφέων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον project, το πιστόφιλο χαρακτηριστικά αναφέρει πως τα έμοιαζε η κόλαση αν τη σήμερα με περιώνυμους κακούς από τη λογοτεχνία, την ιστορία και την επικαιρότητα. Στην ουσία το βιβλίο παίρνει την κόλαση του δάντη και τα 22 αμαρτήματα τα οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να πληρεί κάποιο για να μπει σε αυτήν. Παίρνει 22 πρωταγωνιστές από την ιστορία, την επικαιρότητα, τον μύθο, τον κινηματογράφο Και ουσιαστικά οι 22 συγγραφείς που γράφουν για αυτές τις 22 προσωπικότητες ξεδιπλώνουν το, την προσωπικότητα και τα όσα κακά, μύρια κακά Uh, περιέχουν αυτέ τι ιστορίε του. Uh, ενδιαφέρον το βιλιο, να ακούγεται το βιβλίο. Μήπω το βιβλίο είναι μυθιστορηματική φύσεω, α πούμε, ή πιάνει uh, και άλλα θέματα φιλοσοφικά περί του κακού ή τη φύσεω του κακού. Είναι μυθιστορηματική γραφή, αλλά ο αναγνώστη μπορεί να πάρει πάρα πολλά πράγματα και σε φιλοσοφικό επίπεδο και σε ιστορικό επίπεδο. Ένα ογκώδε έργο. Αξίζει να του ρίξετε μία ματιά. Το βιβλίο του κακού από τι εκδόσει Μαγικό Κουτί. Πώ έχετε καταλάβει, σιγά σιγά εμεί πλησιάζουμε στο τέλο τη εκπομπή, αλλά αφού κλείσουμε έχουμε έτσι την έκληψη, τη, μάλλον την έκπληξη τη βραδιάς Έχουμε εδώ τον Τζό. Τον οποίο τον χαιρετίζουμε και τον καλωσορίζουμε στην αστρική πύλη. Ο Θεόδωρος Πανουτσουπουλο τη χάνει να είναι και αδελφό μου. Να απευθύνω το χαιρετισμό μου λοιπόν σε όλου του ακροατέ που ακούνε και συντονίζονται κάθε Δευτέρα σε αυτή την εκπομπή. Και να πω με τη σειρά μου ότι είναι ευχάριστο αυτό που γίνεται για εμά τουλάχιστον. Για κάποια άτομα τη νεολαία, να το πούμε έτσι και όχι μόνο, ότι πέρα από την μπάλα και κάποια άλλα πράγματα που ασχολείται με τα μανία στη σημερινή νεολαία, να ασχολείται και με δύο πράγματα παραπάνω, να προσπαθεί να ψάξει και να ακονίζει την αντικειμενικότητά του, να το πούμε έτσι, γιατί μα χρειάζεται στι μέρε που περνάμε. Αυτό και τα χαιρετίσματά μου σε όλου όσου μα ακούνε και στο Αίγιο, στον Κώστα Ράπτη να πούμε στην Άρτα, τώρα στο Γιάννητο και στο Μούρτζι. Και σε πολλού άλλου που δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Θοδόρη. Νομίζω ήταν ένα καθαρό λόγο, έτσι. Ναι, τα είπε καθαρά όλα. Πα, Παντελονάντα όλα. Τέλο πάντων, θα ήθελα να τον ρωτήσω μ, αν, ω ε, ο κραωτή αυτή τη εκπομπή, αν θα ήθελα να προτείνει κάτι, μια αλλαγή, μια προσθήκη, μια παρατήρηση να μα δώσει έτσι, έτσι, κάποιο feedback, όπω λέμε, αγγλιστή, για να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω ότι η εκπομπή, όπως πηγαίνει, πηγαίνει μια χαρά. Εννοείς Έχει... ότι είναι τρένο για να κάνω και λίγο χιούμορ. Έχει βρει το ρυθμό της, είναι στον αέρα θα έλεγα, εντό και εκτός εισαγωγικών και ένα, μια περισσότερη διάδραση με το κοινό νομίζω θα ήταν κάτι το οποίο χρειάζεται γιατί υπάρχει πολύς κόσμος ο οποίος διψάγει αυτά τα θέματα, να τα λέμε αυτά και ότι δεν είναι μόνο ο κόσμος ότι νοιάζεται για τα εύκολα και αυτό και πάλι θέλω να δώσω το μήνυμα να ασχολούμαστε και να ψάχνουμε πέρα από να μάλλον να σκεφτόμαστε, να σκεφτόμαστε outside the box όπως είχε πει και κάποιος Μάλιστα έξω από το κουτί δηλαδή ε, ο, ο έτρος τη παρέας, ο ορέστης, μου φαίνεται ότι δεν τα πάει τόσο καλά με τα μικρόφωνα Προτιμάει να ράξει εκεί στη θέση του, δεν πειράζει κάποια στιγμή θα τον ψήσουμε Νομίζω από την έκφραση του προσώπου του δείχνει ότι καλύφθηκε από τα όσα είπε ο Τσο Ναι, Φέρω. συμπλέουν όλα αυτά τα δύο πνεύματα αυτά που κάνετε Λοιπόν, ε, κάπου εδώ να κλείσουμε, η ώρα είναι 12.15 Ήταν η πέμπτη αστρική πύλη, να πούμε ότι η εκπομπή θα ανέβει πάρα πολύ σύντομα στο www.stargatefm.gr Αλλά και πλέον Θα μπορείτε να τη βρίσκετε στο iTunes Το γνωστό iTunes της Apple ε, Αν έχετε αυτό το πρόγραμμα εγκατεστημένο, στον υπολόγιστή σας Ή μπορείτε να το εγκαταστήσετε Πολύ εύκολα θα ψάξετε Stargate FM Ή μεταφυσικό ή Greek Radio Θα το βρείτε τέλο πάντων αν προσπαθήσετε λίγο Είναι στην κατηγορία των podcast Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε στην κινητή σας συσκευή ή στον υπολογιστή σα να έχετε το αρχείο τη εκπομπή αποθηκευμένο, να μα ακούτε στο μετρό, στο τρένο, σε μια άλλη μια φάση που επειδή δεν μπορείτε να μα ακούσετε τη Δευτέρα βράδυ, επειδή έχετε μια υποχρέωση, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι άλλη μια έτσι πρωτοπορία αυτή τη εκπομπή, γιατί στην ουσία. Μην μα πείτε ψωνισμένο, είναι αντικειμενικό, είναι η πρώτη ελληνόφωνη εκπομπή εναλλακτική αναζήτηση στον κόσμο που ανεβαίνει στο iTunes ω podcast. Να πούμε ξανά ότι οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν Όπως είπαμε Στην επόμενη εκπομπή μάλλον θα ανακοινώσουμε επίσημα Και θα το κάνουμε πράξη Θα αρχίσουμε να δίνουμε δώρα στο πιστό κοινό μας Δώρα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα Για το πνεύμα, για το μυαλό και για να σας πορώσουμε ακόμα περισσότερο, να σας πούμε ότι από ένα πρόχειρο προγραμματισμό που κάναμε για τις εκπομπές όλου του Δεκεμβρίου θα είναι πραγματικά μία και μία. Κάθε Δευτέρα αξίζει να είστε συντονισμένοι στους 105,2 ή στο atlantisfm.gr για να ακούτε την αστερική πύλη. Ωραία. Οπότε να, έχουμε πει του τρόπου επικοινωνία, έχουμε πει για το email τη εκπομπή Μουνά. Όπου μπορούν όλη την εβδομάδα να μα στέλνουν email οι φίλοι και οι ακροατέ του, του Ατλαντή. Stargate.fm.papa.gmail.com. καθόλου τη διάρκεια τη εβδομάδα θα χαρούμε πολύ να λάβουμε παρατηρήσει, ιδέε, προτάσει, κράξιμο. Δεν ξέρω τι θέλετε να στείλετε. Καθώ επίση και όσοι διαθέτετε Facebook, νομίζουμε ότι είστε αρκετοί, ψάξτε μα ω ραδιοφωνική αστρική πύλη ή απλά πληκτρολογώντα Stargate.fm. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ από εμάς. Καληνύχτα. Θα τα πούμε σε μία περίπου εβδομάδα. Ωστόσο, χρονιά Ατλαντή. Ατλαντή 105.000.